Δράμα, όπως θα έχουμε ανακοινώσει με τον συνάδελφο και φίλο κύριο Κοντογιώργη σε αυτό το δύσκολο ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει και να μας ταλανίζει το ερώτημα της δημοκρατίας ο κύριος Κοντογιώργης θα το προσεγγίσει με τον τίτλο «Πού πηγαίνει ο κόσμο από την εωτερικότητα στη δημοκρατία προς ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο» Αυτό είναι το... Ερώτημά μας μπορούμε να βαδίσουμε προς ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο που πηγαίνουμε. Ακούμε πρώτα στον φίλο κύριο Κοντοχυρό και στη συνέχεια η ερωτήσει και η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σπέβδω να πω από τώρα το συμπέρασμά μου. Ότι στο ερώτημα «Πού πηγαίνει ο κόσμος» απαντάμε με το την επισήμανση ότι φεύγει από αυτό, κυριολεκτικά, από αυτό που ζούμε σήμερα. Διαφορετικά, οπισθοδρομούμε στο 19ο και ίσως και σε προηγούμενο αιώνα. Με άλλα λόγια, όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, δεν έχουμε κατά να ασχοληθούμε με ένα διανοητικό ζήτημα το οποίο τέθηκε στην αρχαιότητα και μας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε σήμερα ξανά, αλλά θέτουμε ένα ερώτημα ζωτικής σημασίας για το σήμερα. Γιατί αν δεν επιλύσουμε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο άλλο ερώτημα, που πάμε ή αν δεν πάμε πουθενά, αν μένουμε εδώ που είμαστε, ή γυρνάμε πίσω. Επομένως, στο ερώτημα αυτό που είναι κρίσιμο, τι είναι η δημοκρατία, καλούμαστε πρώτα να απαντήσουμε, ώστε να ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέγεται έννοιες. Καταληκτήριο ή εναρκτήριο λάκτισμα. Για να μιλήσουμε για το πού πηγαίνει ο κόσμος, πρέπει να συμφωνήσουμε πού βρίσκεται σήμερα, ποιο είναι το στάδιο που διέρχεται η ανθρώπινη ιστορία. Ω προ αυτό εν τούτης, όλοι συμφωνούν ότι το σύστημα, το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα, είναι δημοκρατικό, ανεξαρτήτως του πώς αποκαλείται, με διάφορους επιθετικούς προσδιορισμούς, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, έμεση δημοκρατία, συμμετοχική δημοκρατία και πολλά άλλα, είναι δημοκρατικό. Αυτό δηλώνει λοιπόν ότι η εξέλιξη δεν προμηνύεται την μετάβαση σε ένα άλλο σύστημα διότι αυτό θα ήταν προφανώς ένα σύστημα μη δημοκρατικό όπως η δικτατορία. Άλλωστε αυτό μας τίθεται σήμερα ω ερώτημα όταν θα πούμε δεν μας αρέσει αυτό το σύστημα η απάντηση με μορφή ερωτήματος ε, έρχεται στο να θέσει το δίλημα τότε τι θέλεις, τη δικτατορία το ίδιο ισχύει και στο οικονομικό πεδίο όπου το δίλημα παραμένει εξίσου στατικό. Δηλαδή, είτε θα αναλάβει το, την ιδιοκτησία του συστήματος το κράτος, είτε ο ιδιώτης. Δεν τίθεται με διαφορετικό τρόπο. Είτε θα έχουμε φίλοι ελεύθερο, είτε σοσιαλιστικό με την έννοια του κομμουνιστικού συστήματος ή κάποιο ενδιάμεσο. Η δημοκρατία θα πούν, μπορεί να γίνει είτε υποθέτω προς τις πολιτικές της, είτε ως προς τις ισορροπίες που δημιουργεί, μπορεί να γίνει ένα σύστημα που θα οδηγήσει σε ολιγαρχικές πολιτικές. Συγκρατούμε. Η δημοκρατία μπορεί να υπηρετεί ως σκοπό την ολιγαρχία. Είτε, όπως θα μας πούν άλλοι μεταξύ των οποίων και ο δικός μας ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μπορεί να δημιουργήσει τις δικές της ισορροπίες, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, που είναι ριζικά υπαρξιακά δημοκρατικές. Είναι αδιαμφισβήτητο λοιπόν ότι το σύστημα είναι δημοκρατικό, ανεξαρτήτως του αν παράγει πολιτικές ολιγαρχίες. Με διαφορετική διατύπωση λοιπόν, το ζήτημα της δημοκρατίας δεν εστιάζεται στην πολιτεία, στο είδος της πολιτείας, στο σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής, εξού και το σημερινό σύστημα αξιολογείται αναντιλέκτος δημοκρατικό, αλλά στις πολιτικές που ακολουθεί. Εάν οι πολιτικές αυτές δεν επιφυλάσσουν τα αγαθά που είναι διαθέσιμα στους λίγου, αλλά στους πολλού, είναι δημοκρατικό. Με... Άλλα λόγια, πιο απλά, το ζήτημα της δημοκρατίας δεν αφορά στο είδος της πολιτείας αλλά στους συσχετισμούς που οδηγούν σε πολιτικές προσανατολισμένες προς το συμφέρον της κοινωνίας ή προς το συμφέρον των ολίγων. Η δημοκρατία αξιολογείται, δηλαδή το σημερινό σύστημα που αξιολογείται ως αυτονοήτως δημοκρατικό, αξιολογείται ότι είναι και ως προς τις πολιτικές του δημοκρατικό εάν ακολουθεί πολιτικές κοινού συμφέροντος. Απ' την άλλη όμως, άλλοι, οι φιλελεύθεροι, θα πούν ότι οι πολιτικές που ακολουθεί η δημοκρατία δεν είναι εξορισμού προσανατολισμένες στο κοινό συμφέρον στο κοινωνικό συμφέρον μάλλον, δεν έχουν ως σκοπό πολιτική το κοινωνικό συμφέρον, αλλά μπορεί να έχουν, ανάλογα με του συμφιτισμούς, και άλλα συμφέροντα να υπηρετήσουν ε, ή ε, να αντιλαμβάνονται διαφορετικά αυτό που αποτελεί κοινωνικό συμφέρον. Επομένως, η φιλελεύθερη εκδοχή εστιάζει την προσοχή της όχι τόσο στις πολιτικές όσο στους θεσμούς. Εάν έχουμε, παραδείγματος χάρη, την αρχή της πλειοψηφίας, εάν έχουμε την, ε, τον πολικοματισμό, εάν έχουμε ε, το κοινοβούλιο, ε, της ε, λεγόμενε εκλογές και ούτω καθεξής. Η λύση σε κάθε περίπτωση των προβλημάτων, των σημερινών προβλημάτων, θα αντιμετωπιστεί με θεμέλιο το σημερινό σύστημα. Άρα με γνώμονα την αναμόρφωση των συσχετισμών δύναμης. Αυτό επιχειρήθηκε, όπως θα θυμάστε, μέσα από την προβληματική της διαμόρφωσης κινημάτων στο εσωτερικό μιας εκάστης χώρας, όπως επίσης και διεθνών κινημάτων. Θα θυμάστε την πρωτοβουλία της Γένοβας, του Πόρτο και κλπ, τα οποία διακινήθηκαν και στην Ελλάδα με μεταφράσεις βιβλίων ε, συντελεστών αυτής της ιδέας όπως ο Βαλενστάιν κ.λπ. τα οποία όμως κατέληξαν από την πρώτη στιγμή σε αποτυχία, σε παταγώδη αποτυχία και ήταν φυσικό να οδηγηθούν αυτές οι πρωτοβουλίες σε παταγόδη αποτυχία. Θα το συζητήσουμε αν θέλετε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Ποιο είναι ωστόσο αυτό το πολιτικό σύστημα της νεωτερικότητας που είναι ριζικά υπαρξιακά δημοκρατικό τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Θα ήταν εύκολο να το περιγράψουμε υιοθετώντα τις αξιωματικές αρχές του παρόντος συστήματος, όπως γίνεται συνήθως, όπως το εισπράτετε και εσείς όσοι είστε φοιτητές ή όσοι περάσετε από τα φοιτητικά έδρανα στη διδασκαλία που σας γίνεται στο συνταγματικό δίκαιο και αλλού. Να, όπως κάνουν δηλαδή οι νεότεροι στοχαστές ή όπως αποτυπώνονται οι αρχές και οι θεσμοί του σημερινού συστήματος στα συντάγματα. Κατά ενιαίο τρόπο τρόπος όλα τα συντάγματα του κόσμου. Από την πλευρά μου ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι εφικτή η του χαρακτήρα ενός συστήματος παρά μόνον εάν το υποβάλλουμε στην κριτική δοκιμασία μιας ευρύτερης, καθολικής θα λέγαμε, γνωσιολογίας, ενός συστήματος γνώσης που τα φαινόμενα Ανεξαρτήτως της εκδήλωσής τους σε μία ή σε, μία, σε άλλη στιγμή και τυπολογεί τον εξελικτικό του χρόνο. Πότε εμφανίζονται και γιατί. Ανεξαρτήτως της εποχής που καλούμαστε να εξετάσουμε. Πρώτα διαμορφώνουμε τις έννοιες, ύστερα διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις των φαινομένων που αποτυπώνουμε με τις έννοιες, πότε και πού και ύστερα υποβάλουμε σε κριτική δοκιμασία ένα σύστημα όπως παραδείγματος χάρη το σημερινό. Δεν το παίρνουμε ως προϋπόθεση, ως μοντέλο όπως γίνεται και ως αυτονόητη συνθήκη ε, χαρακτηρίζοντάς το ως δημοκρατικό για πολλούς λόγους. Αυτή ακριβώς η γνωσιολογία όμως απουσιάζει στις μέρες μας και μάλιστα την αρνείται να την υποβάλει σε οποιαδήποτε συζήτηση νεωτερική σκέψη Δεδομένο, δηλαδή ότι κατέληξε ότι έδωσε τις, απέδωσε τις έννοιες όπως αυτές περιέχουν το στοιχείο της ακρίβειας και τελειώσαμε εκεί. Ας δούμε όμως πού εστιάζεται το πρόβλημα. Μία πρώτη παραδοχή. Η δημοκρατία δεν υπήρξε αυτοφυής στη νεότερη εποχή αλλά είναι μια παρένθετη έννοια την οποία την εισέπραξε η δημοκρατια δεν υπηρξε αυτοφυης στην νεοτερη εποχη αλλα ειναι μια εποχή στο μισοφό στις ακτίδες φωτός, ανθρωποκεντρικού φωτός, δηλαδή της απελευθέρωσης των, των κοινωνικών στρωμάτων, ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων, από τη θεουδαρχία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της αναγέννησης και μετά. Δεύτερη παραδοχή. Το ζητούμενο δεν είναι η εφαρμογή της δημοκρατίας της πόλης, όπως την εισέπραξαν μέσα από τις αναγνώσεις της ελληνικής γραμματείας οι νεότεροι, αλλά η άντληση των αρχών της που από το μοναδικό ιστορικό φαινόμενο παράδειγμα δημοκρατίας που γνωρίζουμε στην προγενέστερη ιστορία που είναι αυτό των πόλεων κρατών. Τρίτη παραδοχή. Να διαρωτηθούμε εάν ή γιατί δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής όχι της αθηναϊκής δημοκρατίας που είναι η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην πόλη αλλά τις δημοκρατική αρχή που αντλούμε από εκεί, στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή στην μεγάλη κλίμακα του κράτους εθνους Ή έστω γιατί δεν την θέλουμε, γιατί δεν διαδηλώνουμε για αυτήν. Τέταρτη παραδοχή, να έχουμε συμφωνήσει τη θεμέλια βάση της δημοκρατίας, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός της και ποιοι είναι οι θεσμοί που εμπραγματώνουν το σκοπό. Διότι η δημοκρατία, όπως και κανένα άλλο πολιτικό σύστημα, δεν είναι αυτός σκοπός για τον άνθρωπο. Είναι το μέσον με το οποίο πραγματοποιείται ο σκοπός. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτόν, να τον προσδιορίσουμε. Έκτη παραδοχή. Εάν αμφισβητήσουμε τη θεμέλια βάση της δημοκρατίας της πόλης, όπως γίνεται ήδη, θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια άλλη πρόταση που θα τεκμηριώνει το επιχείρημά μας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται όχι από έναν επιθετικό προσδιορισμό, έμεση δημοκρατία, συμμετοχική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά από την απόρριψη της ίδιας της έννοια δημοκρατία, διότι αυτή απέδωσε ήδη μια ορισμένη αρχή και μια εφαρμογή της αρχής αυτής σε μια ορισμένη χρονική περίοδο της ιστορίας. Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε μια άλλη πρόταση, που να περιέχει άλλο περιεχόμενο, άλλο σκοπό και άλλες θεσμικές βάσεις. Αυτό δεν έχει γίνει. Ποια είναι, ωστόσο, ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Ποια είναι η δημοκρατική αρχή που διδάσκει το ελληνικό παράδειγμα. Ποιος είναι ο σκοπός της πρώτα. Είναι η καθολική ελευθερία. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να ορίσουμε την καθολική ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία κατά συμβατικό τρόπο τη διαχωρίζουμε στο ατομικό, στο προσωπικό πεδίο σε εκάστου, στο κοινωνικό-οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο, εκεί που ο άνθρωπος δηλαδή πέραν της προσωπικής, της ιδιωτικής του ζωής συνάπτει συμβάσεις, αναπτύσσει σχέσεις με συστήματα, σε αυτή την περίπτωση ε, αντιμετωπίζουμε σήμερα ορισμένα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα αυτά? Ότι η ελευθερία ορίζεται με διαφορετικό τρόπο όταν πρόκειται για την ατομική ελευθερία, για την ιδιωτική μας ζωή και με διαφορετικό τρόπο όταν, ορίζεται, ε, ό, όταν καλούμαστε να ορίσουμε την κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Επίσης, δεν γίνεται αποδεκτό ότι η ατομική ελευθερία μπορεί να συμπέσει και μάλιστα είναι προϋπόθεση... Ε, να λειτουργήσει σωρευτικά το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας. Ως εάν, θα μας πει ο Μπερζαμέν Κονστάν η πολιτική ελευθερία είναι ασυμβίβαστη με την ατομική ελευθερία. Δηλαδή, αν γίνει κάποιος πολιτικά ελεύθερος, θα καταργήσει την ατομικότητά του, την ατομική του ελευθερία. Πώς αυτή η καθολική ελευθερία θα γίνει πράξη? Εδώ έρχονται να απαντήσουν οι θεσμοί και βεβαίως... Οι αξίες οι οποίες συνοδεύουν αυτό το υπόβαθρο του συστήματος μέσα στο οποίο θέλει να ζήσει ο κοινωνικός άνθρωπος όταν έρθει η ώρα του. Πώς θα υποστασιοποιηθεί λοιπόν το αξίωμα το μη αρχίστε υπομειδενός. Με οποιαδήποτε δικαιολογία. Δεν είναι παραδείγματο χάρη δημοκρατικό να εκχωρεί κανείς την αυτονομία του είτε στην προσωπική του ζωή είτε στην κοινωνική είτε στην πολιτική ζωή γιατί η εκχώρηση συνιστά πράξη νομιμοποίησης αλλά ενώσο κάποιος εκχωρεί την ελευθερία του πάβει να είναι ελεύθερος έως ότου την ανακαλέσει αυτό λοιπόν είναι αδιαμφισβήτητο αν ορίσουμε την ελευθερία ως αυτονομία όπως στην προσωπική μας ζωή δεν αποδεχόμαστε να αποφασίζει κάποιος άλλος για μας, τι θα κάνουμε σήμερα, αύριο, οποτεδήποτε, έτσι και στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτική μας ζωή δεν θα πρέπει να αποφασίζει κάποιος άλλος για το πώς θα διαθέσουμε τον χρόνο μας, δηλαδή τη ζωή μας, δηλαδή πώς θα οργανώσουμε ή θα κυβερνήσουμε τα συμφέροντά μας. Εάν αυτό συμβαίνει, είτε επειδή το θέλουμε εμείς, μας αρέσει, είτε ε, επειδή μας έχει γίνει καθ, κατά τον τρόπο της υφαρπαγής, σημαίνει ότι εκεί δεν είμαστε ελεύθεροι. Θα με ρωτήσετε και ποιος ασχολείται με αυτό. Όλο το διακύβευμα είναι εάν θα μας κυβερνήσει ο ένας ή ο άλλος, εάν θα βρούμε εργασία. Αν θα συνάψουμε δηλαδή σχέση εργασίας, που ουσιαστικά είναι σχέση παρέτησης από την ελευθερία μας. Άρα λοιπόν η δημοκρατία σε αυτό που αποτελεί σκοπό δεν, απο... δεν υπάρχει σήμερα στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν αποτελεί διακύβευμα. Δεν είναι σκοπός ώστε να αποκτήσει μορφή ἐτίματος και να έρθουν κάποιες δυνάμεις ή η ίδια η κοινωνία να, την... να το εμπραγματώσει, να επεξεργαστεί τις ιδέες που θα πραγματοποιηθεί αυτή ακριβώς η καθολική αυτονομία του ανθρώπου σε όλα τα πεδία της ιδιωτικής, της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτικής ζωής. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ενιολόγηση της δημοκρατίας αυτομάτως διαφοροποιείται η πολιτεία αυτή, η δημοκρατία, από την έννοια της αντιπροσώπευσης. Η αντιπροσωπευτική πολιτεία περιέχει ένα στοιχείο το οποίο... Είναι συμφιές με τη δημοκρατία, η έννοια του Δήμου, τι σημαίνει Δήμος, είναι η έννοια της πολιτιακής συγκρότησης της κοινωνίας. Η κοινωνία δηλαδή για να είναι ελεύθερη πρέπει να αναλάβει, παραδείγματος χάρη, στο πολιτικό σύστημα, να αναλάβει το ίδιο το πολιτικό σύστημα, να το διαχειρίζεται η ίδια, να ενσαρκώσει αυτή το πολιτικό σύστημα αντί, όπως σήμερα παραδείγματο χάρη, το κράτος. Πώς θα γίνει αυτό. Η κοινωνία θα γίνει θεσμός της πολιτείας. Αντί του γεγονότος ότι σήμερα η κοινωνία είναι ένας απλός ιδιώτης. Ο καθένας για τον εαυτό του. Η κοινωνία είναι ένα άθροισμα ατόμων. Γι' αυτό και αποκαλείται λαός και όχι κοινωνία των πολιτών. Γιατί αυτομάτως την πολιτισμική έννοια θα την Ορίσουμε με πολιτικούς όρους και άρα θα τεθεί το ζήτημα της θέσμισης της κοινωνίας μέσα στην πολιτεία και όχι στους δρόμους και επομένως σε αυτή την περίπτωση η, η θέσμηση αυτή θα συνεπάγεται και αρμοδιότητες για την κοινωνία. Διαφορά λοιπόν είναι ότι μάλλον το κοινό σημείο είναι η συγκρότηση της κοινωνίας σε Δήμο άρα σε θεσμό της πολιτείας όπως είναι η Βουλή, όπως είναι η κυβέρνηση που μετέχει στην διαδικασία λήψεως των αποφάσεων και αυτό το κοινό σημείο στη δημοκρατία και στην αντιπροσώπευση, αλλά η διαφορά τους έγκυται στο ότι η μεν δημοκρατία αποδίδει το σύνολο της καθολικής πολιτικής αρμποδιότητας ή το ουσιώδες έστω αν είναι η μετριοπαθής ή η μετριοπαθης η δημοκρατια στην κοινωνία που είναι συγκροτημένη σε Δήμο, που αποτελεί πολιτική κατηγορία μέσα στο σύστημα, είναι τέρο της πολιτείας, ενώ στην αντιπροσώπευση συγκροτείται μία σχέση μέσα στην πολιτεία μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Εντολέα και εντολοδόχος σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ενδολέας. Τι περιέχει η έννοια του εντολέα? Να την αποκρυπτογραφήσουμε μέσα από την πληροφορία που έχουμε για το σύστημα που εγκαθίδρυσε ο μα. Τι μας λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης? Ότι μετά τη συσάχθεια και την κοινωνική απελευθέρωση των Αθηναίων για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της εξάρτησης της οικονομικής εξάρτησης δηλαδή της πολιτικής κυριαρχίας των φορέων του πλούτου τι έκανε διαμόρφωσε Δήμο θεσμοθέτησε δηλαδή την κοινωνία των πολιτών μέσα στην πολιτεία και συγχρόνως τη έδωσε τις εξής αρμοδιότητες το ελέγχιν να ελέγχει τους, εντολ, τους εντολοδόχου, τους πολιτικούς, το ευθύνη να τους ζητάει ευθύνης, να τους προσάγει στη δικαιοσύνη, το ανακαλύν, να τους ανακαλεί, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, δεν έχει σημασία, να τους ανακαλεί όποτε αυτή θέλει, να καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής που ακολουθείτε και να ελέγχει βεβαίως, εάν ακολουθείτε ή αν αλλάζει γνώμη, να επανακαθορίζει το σκοπό τη πολιτική. Αυτή είναι η σχέση εντολέα εντολοδόχου. Εάν ένα σύστημα επομένως είναι αντιπροσωπευτικό, δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Ακόμα και ο Θεός αν κατέβαινε στη γη και τους ζητούσαν να φτιάξει μια σύνθεση δύο διαφορετικών πραγμάτων, θα έβγαζε ένα τρίτο, το οποίο δεν θα ήταν όμω ούτε αντιπροσωπευση ούτε δημοκρατία. Είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Διότι η δημοκρατία καταργεί τη σχέση εντολέα εντολοδόχου Καταρρίπτεται λοιπόν έτσι ο πρώτο ισχυρισμό της νοτερικότητας ότι το σύστημά τη είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Είτε το ένα θα είναι ή εί το άλλο. Γιατί το κάνει. Θα υποθέσουμε ότι δεν γνωρίζει τις θεμελιώδεις έννοιες που είναι η έννοια της αντιπροσώπευσης, η εννοια της αντιπροσωπεύση πολιτεία και που είναι και η έννοια της δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τίθεται και ένα δεύτερο ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι είναι αντιπροσώπευση για να ψάξουμε ποια στοιχεία της αντιπροσώπευση για να υιοθετήσουμε αυτό τον ισχυρισμό περιέχει το σημερινό πολιτικό σύστημα η κοινωνία είναι δήμος δηλαδή αποτελεί θεσμό της πολιτείας συμμετέχει στην διαδικασία λήψη των αποφάσεων υπάρχει Κάποια δέσμευση της πολιτικής τάξης απέναντι σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου υπόκειται στη δικαιοσύνη. Όχι μόνο για τις παρεκβατικές τις συμπεριφορέ, αλλά για τη, κυρίως για τις πολιτικές που ακολουθεί. Άρα η κοινωνία δεν είναι δήμος, είναι υπήκος του κράτους, το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει εξ ολοκλήρου το κράτος και απλώς συμμετέχει στη διαδικασία για να του προμηθεύσει πολιτικό προσωπικό το οποίο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό θα ασκεί και τις αρμοδιότητες του εντολέα και του εντολοδόχου. Σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Ορισμένοι δηλώνουν ότι συντρέχει δυνάμει η αρχή της αντιπροσώπευσης έστω και αν δεν είναι θεσμοθετημένη σε δήμο, σε εταίρο της πολιτείας, η κοινωνία, έστω και αν είναι ιδιώτης. Συντρέχει όμως αυτή η αρμοδιότητα λόγω της ψήφου που δίνει κανείς, δηλαδή του γεγονότος ότι είναι χορηγό η κοινωνία πολιτικού προσωπικού, αλλά συγχρόνως και του γεγονότος ότι παρετείται αυτού που λέγεται ε, πολιτική κυριαρχία. Καθολική πολιτική αρμοδιότητα, όταν έχει υποκείμενο τις κυριαρχίες όπως είναι στην περίπτωση των συστημάτων εξουσίας, τότε λέγεται πολιτική κυριαρχία. Η πολιτική κυριαρχία δεν ασκεί στη δημοκρατία ο Δήμος, διότι δεν υπάρχει το υποκείμενο της εξουσίας. Είναι ο ίδιος κάτοχος της πολιτική αρμοδιότητας και ο ίδιος φορέας αυτής της πολιτικής αρμοδιότητας, δεν την ασκεί κάπου αλλού. Εδώ λοιπόν έχουμε το γεγονός της πολιτικής κυριαρχίας που τα συντάγματα λένε ότι εκχωρείται, αναγνωρίζεται ο λαός, η κοινωνία έστω ως φορέας της πολιτικής κυριαρχίας, αλλά εκχωρείται και ασκείται από το πολιτικό προσωπικό, εξ ολοκλήρου, κατέχει δηλαδή ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Το γεγονός, όπως είπαμε, της εθελούσιας εκχώρησης αυτής της αρμοδιότητας δεν περιέχει το στοιχείο της συγκράτησης αυτού που δηλώνεται ότι είναι αντιπροσωπευτικό σύστημα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει αυτός ο ισχυρισμό παρά μόνο στο επίπεδο της νομιμοποίησης. Είναι αποδεκτό. Γιατί? Θα το πούμε με το πολύ απλό παράδειγμα που έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή. Εάν κάποιο συνάψει μια σύμβαση με κάποιον άλλον και συμφωνήσουν ότι ο ένας θα γίνει για ένα χρονικό διάστημα ή εφόρου ζωής δούλος του άλλου, το γεγονός ότι γίνεται με τη συνένεσή του μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι αποτέλεσμα βίας. Αλλά ενώ όμως θα εφαρμόζεται η αρχή της υποταγή στο καθεστώς της δουλείας θα παραμένει δούλος δεν θα παραμένει ελεύθερος επειδή αποδέχθηκε με σύμβαση άρα με τη θέλησή του το καθεστώς αυτό και να πούμε και κάτι άλλο προβλέπεται μήπως η ανάκληση αυτής της χωρίς να ερωτηθεί παρόλο ό,τι λέγεται και κοινωνικό συμβόλαιο ε, ε, ολική εκχώρησης της πολιτικής κυριαρχίας, ας δοκιμάσει κάποιος να κατέβει στους δρόμους και να αξιώσει την ανάκληση της πολιτικής κυριαρχίας, άρα την ανατροπή του κρατούντος πολιτικού συστήματος. Θα θεωρηθεί αξιόπινη πράξη, γιατί θα απειλήσει τα θεμέλια του συστήματος. Άρα το σύστημα περιέχει πρόνοιες, όχι μόνο προστασίας απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς, σε αυτόν που θέλει να το καταλύσει με σκοπό να εγκαθιδρύσει αυταρχικό καθεστώς αλλά και εναντίον εκείνους που, εκείνου που θέλει να εγκαθιδρύσει ανταυτού αυτό που περιέχει η έννοια του συντάγματος δηλαδή ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα ή μια δημοκρατία και αυτό αξιόπινε το περιεχόμενο της ψήφου η ψήφος είναι μια ουδέτερη είναι Έννοια, ουδέτερη πράξη. Σημασία έχει το περιεχόμενό τη. Και το περιεχόμενο τη ψήφου κρίνεται σε δύο επίπεδα. Σε αυτό τη επιλογή. Τι επιλέγει κανεί, τι ψηφίζει. Λειτουργεί ω διαλλακτή, δηλαδή ω διαιτητή μεταξύ των μονομάχων, των οποίων η ηγεσία και τα στελέχη επιλέγονται σε άλλο επίπεδο, από άλλου μηχανισμού. Μπορεί να επιλέξει μεταξύ πέντε ή δέκα ή έξι ή δύο ή όσων οι οποίοι διαγωνίζονται για να χρηστούν ως διαχειριστές του κράτους το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν διακρίνεται από το κράτος το κράτος όμως είναι πολλά πράγματα μπορεί όμως να μην περιέχει το πολιτικό σύστημα όπως είναι στην περίπτωση της δημοκρατίας αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κρυθεί στις αίθουσε. Πρέπει να κρυθεί σε επίπεδο αναδιευκρίνησης επανορισμού των ενιών. Δεν γίνεται να διδασκόμαστε ψέματα και να θεωρούμε ότι αυτά είναι οι απόλυτες αλήθειες. Αλλά η ψήφος για να περιέχει την έννοια της αντιπροσώπευσης, άρα του εντολέα, θα έπρεπε επίσης, θα πρέπει επίσης να κρυθεί όχι στη στιγμή που δηλώνουμε αυτό το οποίο θέλουμε σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού, αλλά στη διάρκεια μεταξύ της επόμενης μέρας που συγκροτείται η κυβέρνηση και του τέλους της θητείας της. Εκεί κρίνεται, δηλαδή, στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Ο πολίτης μετέχει εφάπαξ στην πολιτική διαδικασία διαιτητεύοντας για το ποιο θα καταλάβει το κράτος αλλά στη συνέχεια περιέρχεται στο καθεστώς της ιδιωτίας, έως ότου ξανακληθεί να ξαναδιαιτητεύσει. Η κρίση, λοιπόν, για τον χαρακτήρα του συστήματος θα προκύψει από τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής στη διάρκεια της άσκησης της εξουσίας και όχι στη στιγμή που ρίχνει κανείς το χαρτάκι στο γνωστό κουτάκι. Αυτό, λοιπόν, είναι το κεντρικό ζήτημα που κρίνει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η κοινωνία δεν συγκροτεί θεσμό της πολιτείας, όπως επίσης δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα του εντολέα. Το πολιτικό προσωπικό κατέχει αδιαιρέτως και την ιδιότητα του εντολέα και την ιδιότητα του εντολοδόχου. Δηλαδή αυτή, αυτό διαμορφώνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις πολιτικέ που αφορούν στη χώρα, στην οποία χώρα, όπως επίσης αυτό είναι που αποφασίζει ποια συφέροντα θα υπηρετήσει. Η κοινωνία λοιπόν είναι ιδιώτη, το πολιτικό σύστημα ενσαρκώνεται εξολοκλήρου από το κράτος, η φύση του πολιτικού συστήματος που θεωρείται νομικό πλάσμα που στελεχώνεται από ένα πολιτικό προσωπικό του οποίου την νομιμοποίηση εμείς χορηγούμε δεν διαφέρει σε τίποτε από την απόλυτη μοναρχία που υπήρχε προηγουμένως. Ακόμα και σε επίπεδο ε, ισοβιότητας και κληρονομικότητα του πολιτικού προσωπικού επαναλαμβάνεται το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας μόνο που γίνεται μια μεθάρμοσης φορέων. Αντί δηλαδή ο αυτός που διασφαλίζει την ισοβιότητα κάποιου στην πολιτική ζωή και την κληρονομικότητά του, την κληρονομική διαδοχή να είναι ο ίδιος ο θεσμός, η οικογένεια δηλαδή του φορέα του θεσμού όπως είναι ο απόλυτος μονάρχης, εν προκειμένου είναι το κομματικό σύστημα το οποίο ε, διασφαλίζει αυτές τις λειτουργίες. Το βλέπουμε στις μέρες μας που έχει εκλείψει η, η προφάνεια, αν θέλετε, και το πρόσχημα της ιδεολογίας και λειτουργούν με κανονικούς όρους καθημερινά τα πολιτικά πράγματα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, όπως διαμορφώνεται η πραγματικότητα, η ανιολόγηση του φαινομένου της δημοκρατίας και της αντιπροσώπευσης, το πολιτικό σύστημα, το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν είναι, όπως ισχυρίζεται, ούτε δημοκρατικό, ούτε αντιπροσωπευτικό. Πρόκειται για μια εκλόγιμη μοναρχία η οποία έχει ως προς τις πολιτικές της ολιγαρχική θεμελίωση. Η διαπίστωση αυτή για τον μη δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος της νεωτερικότητας προκύπτει αβίωτα όταν παραβάλει κανείς το σκοπό γιατί αυτό είναι το ζητούμενο που κρίνει τα πράγματα το σκοπό του πολιτικού συστήματος του σημερινού με εκείνη της δημοκρατίας. Ποια είναι η ελευθερία που διακινεί η σημερινή πολιτεία, που εγγράφεται δηλαδή στο αξιακό κεκτημένο της εποχής μας. Οι στοχαστές, το υπενήχθηκα ήδη, ισχυρίζονται ότι ο πολίτης, το άτομο, σήμερα είναι καθόλα ελεύθερο. Ελεύθερο στο ατομικό, στο κοινωνικό-οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο. Όμως, στον ορισμό... Ήδη, το επισημάναμε, η μία παρανόηση, θα το πω, αλλά και μία σκοπιμότητα. Ότι η ατομική ελευθερία ορίζεται ως αυτονομία, δεν μπορεί κανείς να αποφασίζει για μας, στο μέτρο που μας αναλογεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά απ' την άλλη μεριά, η κοινωνική και η... Πολιτική ελευθερία ορίζονται ως ένα απλό ετερονομικό δικαίωμα. Η διαφορά που παραμένει άγνωστη είναι εν τούτης Τα δικαιώματα υπάρχουν εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Για να οριστούν, να οριοθετηθούν τα πεδία της ελευθερίας μας, ενδεχομένως εκτατικά, αλλά και να προστατευτούν από εκείνους οι οποίοι κατέχουν την εξουσία και θέλουν να μας απειλήσουν. Λέγεται συχνά, από άγνοια υποθέτω, ότι η ελευθερία του ενός δεν πρέπει να ενοχλεί την ελευθερία του άλλου ή σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Είναι λάθος. Είναι λάθος που εφείλεται βασικά στην άγνοια. Ποτέ η ελευθερία του ενός δεν ενοχλεί την ελευθερία του άλλου. Θα αρχίσει να ενοχλείται η ελευθερία κάποιου από τη στιγμή που ο γείτονα του, ο ομοτράπεζός του, αυτός που ζει στην ίδια χώρα, θέλει να επεκτείνει την εξουσία του, να ασκήσει εξουσία πάνω στον άλλον. Αυτό είναι κομβικό θέμα το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε και, εάν θέλετε, επειδή είναι μεγάλο θέμα, πρέπει, ε, εάν ε, μου ζητηθεί, να δώσω στο τέλος, το διάλογο, τις αναγκαίες διευκρινήσει. Η ελευθερία, όμως, που απολαμβάνουμε είναι η ατομική ελευθερία η οποία βεβαίως έχει επεκταθεί ως προς τα παιδεία της άσκησής της σε σχέση με τον περασμένο αιώνα διότι σταδιακά έχει περιλάβει και στοιχεία τα οποία ανάγονται στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής μας ζωής παραδείγματος χάρη πριν 50 χρόνια δεν μπορούσε κανείς να ασκήσει εμφανώς κριτική στους φορείς του πολιτεύματο, ενώ σήμερα μπορεί να ασκεί πολιτική κριτική. Όμως ο πολιτικός λόγος που διαθέτουμε σήμερα είναι μέρος της ατομικής μας ελευθερίας. Δεν μας μεταβάλλει σε πολιτικά ελεύθερους ανθρώπους. Όπως και το γεγονός ότι δικαιούμαστε να διαδηλώσουμε στην, στο κυβερνητικ... μπροστά στα κυβερνητικά κτίρια δεν μας μεταβάλει σε πολιτικά ελεύθερους. Ο πολιτικός λόγος για να γίνει μέρος της πολιτικής μας ελευθερίας πρέπει να ασκείτε μέσα στον πολιτιακό χώρο στον οποίο θα είμαστε συγκροτημένοι δηλαδή εκεί που θα μετέχουμε στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων άρα στο αντιπροσωπευτικό ή στο πολιτικό σύστημα ή στο δημοκρατικό σύστημα διαφορετικά είναι πολιτικός λόγος ο οποίος ασκείται μόνο ως στοιχείο ως δικαίωμα της ατομική μας ελευθερίας και μόνο το <ΣΣ> ίδιο Ισχύει και με τις διαδηλώσεις. Τι απλούστερο. Θα διαδηλώναμε εάν ήμασταν πολιτικά ελεύθεροι. Εάν είχαμε εμείς δηλαδή την πολιτική αρμοδιότητα να αποφασίζουμε. Ποιος απαντάει αρνητικά σ' αυτό. Το δικαίωμα δεν υπάρχει εκεί που υπάρχει η ελευθερία. Υπάρχει το δικαίωμα εκεί που θέλουμε να εκτείνουμε το πεδίο της δράσης, της προσωπικής μας δράσης, ή εκεί που θέλουμε να εμποδίσουμε ή να διεκδικήσουμε πράγματα για την ατομική μας ελευθερία. Κατάληξη. Δεν γίνεται να είναι ελεύθερη η κοινωνία, πολιτικά και κοινωνικά, εάν το σύστημα δεν ενσαρκώνεται από αυτήν, αλλά από κάποιον άλλον. Είτε αυτό συμβαίνει κατά συνένεση, είτε όχι. Το γεγονός ότι σήμερα η κοινωνική και πολιτική ελευθερία δεν εγγράφεται, δεν εγγράφονται μάλλον, στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας συνομολογεί ότι δεν έχει έρθει ο χρόνος της αντιπροσώπευση και βεβαίως της δημοκρατίας. Ούτε κατά μικρών. Όχι ότι δεν υπάρχει ή ότι η δημοκρατία της πόλης ήταν όπως ισχυρίζονται οι νεωτερικοί στοχαστές προνεωτερικοί. Όσα δεν φτάνει ο λαγός, τα, φτα, τα κάνει κρεμάθες, κατά την αρχαία λέξη και όχι κρεμαστάρια. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχουν σήμερα η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία, ούτε ως πρόταγμα. Δεν αποτελεί μέρος, δηλαδή, της καθημερινότητάς μας. Η ελευθερία που θα ερχόταν η δημοκρατία ή έστω η γέφυρα προς τη δημοκρατία η αντιπροσώπευση να την εφαρμόσει. Θα ερωτηθώ ίσως, αφού δεν ενδιαφέρουν καν αυτά τα ζητήματα, γιατί πρέπει να τα εγγύρουμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα, γιατί στις ακαδημαϊκές αίθουσες πρέπει να εγύρονται. Διότι διδάσκεται η γνώση και όχι η ιδεολογία. Αλλά και γιατί η ερώτηση αυτή, είναι εύλογη και σε επίπεδο, όπως είπα στην αρχή, ε, ανάγκης των πραγμάτων στην εποχή μας. Η φάση που διήλθαμε από την αναγέννηση έως τη δεκαετία του 80 εστίαζε την προτεραιότητά της στην οικοδόμηση των παραμέτρων της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, δηλαδή της ελεύθερης κοινωνίας. Και μαζί βεβαίως την απόσυση του φεουδανικού καθεστώτος, της δεσποτείας που προϋπήρχε. Η οποία είχε ως θεμέλια αξιακή βάση την ατομική ελευθερία και τα κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα. Είναι φυσικό όταν κανείς είναι να θέλει να γίνει ελεύθερος σε ατομική βάση. Να υποστασιοποιηθεί θεσμικά, δηλαδή ο ίδιος, ως άτομο. Δεν... Και θα ψάξει να δει ποιο είναι αυτός που θα του προτείνει αυτή τη λύση. Το ενδιαφέρον λοιπόν των κοινωνιών επικεντρώνεται στους συσχετισμού στο πεδίο της κοινωνίας, της οικονομίας και προφανώς της πολιτικής. Στο πολιτικό πεδίο το διακύβευμα ήταν και εξακολουθεί να είναι εάν θα καταλάμβανε το κράτος μια φιλελεύθερη ή μια σοσιαλιστική πολιτική δύναμη. Η έννοια της πολιτικής συμμετοχή οριζόταν και εξακολουθεί να ορίζεται υπό το πρίσμα της αθέσμητης αγέλης τις μάζας όπως λέγεται, ή της υποστήριξης, υποστήριξης δίκην οπαδού των μελών της κοινωνίας προς τους καθοδηγητές της. Θυμάμαι στη δεκαετία του 70 και του 80 μετριόταν η πολιτική συμμετοχή, το πολιτικό ενδιαφέρον, ο βαθμός πολιτικοποίησης των ε, κοινωνιών της Ευρώπης με γνώμονα το πόσοι συμμετείχαν ω μέλη υποστηρικτικά στα κόμματα ή στα συνδικάτα. Όχι με βάση τον πραγματικό χρόνο που αφιέρωνε ο κάθε πολίτης στα πολιτικά ζητήματα είτε συζητώντας ιότη ως ιδιώτες όπως συνήθως γίνεται. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Η έννοια λοιπόν της κοινωνικής πάλης, της κοινωνικής αντιπαλότητας αντιπαρέθεται τους φορείς της εργασίας ή της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό του με τους ιδιοκτήτες ή τους φορείς του οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Οι πάλι αυτοί γινόταν όμως εξ αυτού του λόγου εξωθεσμικά, διότι ούτε ο φορέας της εργασίας, ούτε η κοινωνία ως ολότητα μετέχουν στο σύστημα. Η παλι αυτή που μετέχουν κατά σύμβαση, όπως λέγεται, κατά σύμβαση στον τομέα της εργασίας, αλλά όχι στο σύστημα, ως φορείς εργασίας που ανταλλάσσουν αλλα οχι στο συστημα ως φορει εργασιας που ανταλλασσουν ελευθερια με χρήμα, Πουλάνε ελευθερία για να εισπράξουν χρήμα να ζήσουν το υπόλοιπο τη μέρα του και από την άλλη μεριά ε, στην πολιτική, κατά μία σύμβαση που είναι θεωρητική, για την οποία δεν ρωτάτε κανεί, αλλά αυτονοήτω την αποδέχονται όλοι, γιατί αυτό είναι το πρόταγμα τη κοινωνία. Η υποστήριξη τη κοινωνική τη πραγματικότητα. Η σύγκρουση λοιπόν γινόταν έξω από την πολιτεία και όχι μέσα, όπω εξακολουθεί να γίνεται και τώρα. Δηλαδή σε επίπεδο συσχετισμών δύναμη που σε αυτή την περίοδο, μέχρι τη δεκαετία του 80, επειδή ήταν περίοδος μετάβασης από τη φεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό, διαπιστώνουμε ότι παρήγαγε καρπούς. Οδήγησαν δηλαδή σε αυτό που αποκαλείται σήμερα κράτος δικαίου και κράτος πρόνιας, καθώς και σε ένα καθεστώς αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, που ικανοποιούσε όλες τις πλευρές, τόσο την πλευρά της ε, εργασίας, των φορέων της εργασίας και την ατομική τους ελευθερία όσο και την πλευρά των ιδιοκτητών του οικονομικού συστήματος, του κράτους ή της, και του πολιτικού συστήματος ή της, των ιδιωτών δηλαδή των προνομιούχων ομάδων που κατήχαν το σύστημα. Αυτό που συνέβη όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά έχει, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι συσχετισμοί αναπτύσσονταν μέσα στο κράτος κατά Τώρα λοιπόν διαπιστώνουμε από τη δεκαετία του 80 ότι οι συσχετισμοί ανατράπησαν και ανατράπηκαν άρδυν και ό,τι κατακτήθηκε στη διάρκεια δύο αιώνων ανακλήθηκε ήδη σε ελάχιστο χρόνο. Τι συνέβη ακριβώς. Οι θεμέλιες παράμετροι όπως είναι η οικονομία και η επικοινωνία που αναπτύσσονταν μέσα στο κράτος και γι' αυτό η πολιτική οδηγούσε σε συμβασμούς και σε εκατέρωθεν παραχωρήσεις, έχουν αυτονομηθεί από το κράτος και κινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε κοσμοσυστημικό επίπεδο, διακρατικά. Αναπτύσσουν ραγδαία μία δυναμική στο επίπεδο του πλανήτη και επανέρχονται με όλη τους την άνεση στο εσωτερικό των κρατών, γιατί διακρατικά γίνεται, δεν είναι πάνω από τα κράτη, αλλά ως συντελεστέ του διακρατικού συστήματος. Δηλαδή εκεί που η πολιτική εκλαμβάνεται ως δύναμη και όχι και δεν υποτάσσεται σε κανονιστικές προϋποθέσεις όπως μέσα στα κράτη. Έρχεται λοιπόν απ' έξω και υπαγορεύει την βούλησή της, αυτό που λέγεται αγορές σήμερα, η οποία συνιστά μία, έναν ηλικιώδη μετασχηματισμό αυτού που ξέραμε ότι ονομαζόταν άλλοτε αστική τάξη, η παραγωγική βάση έχει μετακινηθεί σε, άλλους, σε άλλες περιοχές του πλανήτη ενώ τα ινία του πλούτου, της ισόρευσης κρατώνται από τον δυτικό κόσμο και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακριβώς οδηγεί σε δυνατότητες απόλυτης χειραγώγησης της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή του κράτους το οποίο το κατέχει το κατέχει ένα πολιτικό προσωπικό αδύναμο αλλά και έχουν συμφέρον να υπόκειται στο σκοπό των αγορών. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο όπου οι μεν συντελεστέ της οικονομίας και της επικοινωνίας έχουν κοσμοσυστημικό ανάπτυγμα και υπαγορεύουν τη βούλησή τους ενώ απ' την άλλη μεριά η κοινωνία και άρα και το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε ένα καθεστώς το οποίο οικοδομήθηκε σταδιακά όπως συνελήφθη την περίοδο της μετάβασης από τη Φεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το ερώτημα είναι τι είναι εκείνο που έχει ανατρέψει τους συσχετισμούς. Πρόκειται άραγε για την παντοδυναμία των αγορών. Είναι πρωτογενής η παντοδυναμία των αγορών. Όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί η πραγματικότητα σήμερα. Ή μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι εξελίχθηκαν προς το μέλλον σε αυτό που αποτελεί τη δυναμική του μέλλοντος. Αλλά η κοινωνία παραμένει δέσμια, εγκυβωτισμένη σε βεβαιότητες του παρελθόντος, μέσα στις οποίες βεβαιότητες κυρίως τίθεται το ζήτημα του χαρακτήρα της φύσης του πολιτικού συστήματος. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή, ότι χαρακτηρίζεται δημοκρατικό το σύστημα εάν οι πολιτικές του ακολουθούν μία ορισμένη λογική που αναφέρεται στο συμφέρον των αγορών. Σήμερα όμως όλοι συνομολογούν ότι το σύστημα είναι δημοκρατικό και α είναι ο σκοπός της πολιτικής ο σκοπός των αγορών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τελευταία με αφορμή το διάλογο που αφορά στο ελληνικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέτει το ζήτημα να το διευκρινίσουμε ε, ακούγεται Διαρκώς ότι ακραίο είναι ό,τι αναφέρεται στο συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά συμβατό με τη δημοκρατική λογική του πολιτεύματος είναι ό,τι αναφέρεται στο συμφέρον των αγορών. Εκεί οδηγεί η λογική που θέλει να ορίζει το πολιτικό σύστημα με βάση τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται και όχι με βάση την ίδιο συστασία του, δηλαδή το χαρακτήρα του. Το ερώτημα, επομένως, επανέρχεται με οξύτητα στην ίδια βάση την οποία θέσαμε. Είναι εφικτή η αποκατάσταση της παλαιάς ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας με γνώμονα τους εξωθεσμικούς συσχετισμούς μεταξύ αυτών που κατέχουν το σύστημα και αυτών που απλώς κατεβαίνουν στους δρόμους για να το πιέσουν να ακολουθήσει διαφορετικές πολιτικές. Προφανώ όχι. Εάν θα ήταν εφικτή θα είχε γίνει ή δεν θα είχαν ανατραπεί οι συσχετισμοί τους οποίους ε, διαπιστώνουμε ότι έχουν ανατραπεί και επομένως έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση των κοινωνιών. Πώς όμως, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνει πράγματι. Ακούγονται διάφορες συνταγές, όπως είναι η διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ποιο θα την κάνει. Όπως είναι η ανάπτυξη των λεγομένων κινημάτων, αφού απέτυχαν παταγωδός μέσα στους συνταταγμένους χώρους του κράτους, θα πετύχουν στο διακρατικό επίπεδο. Προφανώς όχι. Ακούγονται και άλλα επιχειρήματα ή ιδεολογήματα του τύπου της καλής διακυβέρνησης, που ουσιαστικά θέλουν τη θέσμιση των αγορών και σε επίπεδο διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο των πολιτικών που ακολουθούνται. Άρα όλα αυτά εγγράφονται στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή του γεγονότος ότι αφού το σύστημα σήμερα είναι δημοκρατία δεν έχουμε να πάμε παραπέρα, θα παραμείνουμε εδώ που είμαστε και επομένως θα επιλύσουμε μέσα στο πλαίσιο, τους, στο πλαίσιο της το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αναζητώντας να διαμορφώσουμε νέους συσχετισμούς δύναμη. Βεβαίω θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι μια άλλη λύση θα ήταν να δημιουργηθεί ένα κόσμο κράτο. Αλλά δεν είναι η φάση της μετάβασης την οικουμένη. Ζούμε σε εποχή κρατοκεντρισμού. Επομένως η λύση δεν θα δοθεί σε επίπεδο διακρατικό διότι εκεί επικρατούν οι συσχετισμοί δύναμες. Και οι κοινωνίε εκεί είναι απούσες. Θα δοθεί μέσα σε κάθε χώρα μέσα σε ένα σύμπλεγμα χωρών που θα ανασυγκροτήσουν τους συσχετισμούς επομένως και στο επίπεδο του πλανήτη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παραμόνο με την πολιτική θέσμιση της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή την ανάδειξη της κοινωνίας σε πολιτική κατηγορία και τη θέσμιση της μέσα στο κράτος. Ε, όχι για να πάμε στη δημοκρατία, διότι ο χρόνος της δημοκρατίας είναι πολύ μακρινός από μας. Για να πάμε σε μια καταπροσομείωση, να αντιπροσωπευση. Να εκτιμάτε, δηλαδή να συνεκτιμάτε και η βούληση της κοινωνίας, η βούλησή της, ε, και επομένως να μην μπορεί να λαμβάνεται μια πολιτική απόφαση χωρίς τη συνένεσή της τη συνένεσή τη σε καθημερινή βάση γιατί πολλοί ισχυρίζονται, επικαλούνται τα λεγόμενα δημοψηφίσματα που ουσιαστικά είναι η μεθερμήνευση αυτού που γίνεται με τις εκλογές. Δηλαδή κάποιοι να χειραγωγήσουν την κοινωνία και να την οδηγήσουν σε μία απόφαση, απόφαση σε ένα θέμα ε, για να λυθεί που πολλές φορές θα μπορούσε να είναι και δευτερεύον αλλά στη συνέχεια η κοινωνία να ξαναπάει στον ιδιωτικό του χώρο. Όχι, η αντιπροσώπευση... Απαιτεί την καθημερινή, τη διαρκή θέσμιση της κοινωνίας, άρα τη διαρκή άντληση της βούλησης της κοινωνίας για να συνεκτιμάται για τα θεμελιώδη ζητήματα της καθημερινής πολιτικής που θα διαμορφωθούν. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα, το οποίο ε, σήμερα ούτε σε επίπεδο πολιτικής διαπραγμάτευσης τίθεται, ούτε σε επίπεδο διανόησης εκεί που θα έπρεπε να έχουν γίνει οι επεξεργασίες για το μέλλον και αυτό είναι το πρόβλημα διότι ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ανετράπησαν οι συσχετισμοί εάν σήμερα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε οι πολιτικές που λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις να τίθενται έστω στην έγκριση τη κοινωνία. πιστεύετε ότι θα είχαν το ίδιο περιεχόμενο. Θα φρόντιζαν να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίσουν τη συνένεση της κοινωνίας. Άρα η απλή αυτή λογική είναι εκείνη η οποία μας επιτρέπει να δούμε πού πηγαίνει ο κόσμος. Και πηγαίνει εκεί όχι μόνο γιατί η ανάγκη λόγω της ανατροπής των συσχετισμών μας οδηγεί εκεί αλλά και διότι επιπλέον μόνον αυτή Μπορεί να είναι η λύση που θα, δώσει, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις χειραφέτησης κοινωνίας, δηλαδή της επεξεργασίας προβληματικών στοιχείων, στοιχείων δηλαδή προβληματισμού, που θα εμπεριέχουν επίσης το, το, το, το γνώρισμα της ελευθερίας. Διότι αυτό που απουσιάζει σήμερα είναι η ελευθερία. Η άρνησή μας να δεχθούμε ότι δεν μπορεί κάποιο να αποφασίζει χωρίς έστω τη συνένεσή μας. Άρα το πρώτο που χρειάζεται να γίνει είναι μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Όχι των ιδέων, των ενιών. Να αποκαταστήσουμε το ακριβές περιεχόμενο των ενιών που αφορούν στη ζωή μας, που ορίζουν τα φαινόμενα τα οποία καθορίζουν τη ζωή μας. Όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η αντιπροσώπευση και όλα τα άλλα που συνέχονται με την ιδέα της δικαιοσύνης αλλά και τις εφαρμογές της. Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι που απουσιάζει. Και δεν απουσιάζει στον κοινό λαό, σε μας όλους, δηλαδή που συζητάμε και σκεπτόμαστε καθημερινά πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Απουσιάζει εκεί που θα έπρεπε να είναι στην ημερήσια διάταξη, στη διανόηση. Η διανόηση πρωταρχικά είναι αγκιστρωμένη, εγκυβοτισμένη στο παρελθόν του διαφωτισμού και δεν θέλει να αποδεχθεί. Συντηρητικά όπως είναι εγκυβοτισμένη ότι τελείωσε αυτή η εποχή, απορροφήθηκε από τις κοινωνίες. Πάμε σε μια άλλη εποχή σήμερα η οποία θα μας οδηγήσει, πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα πραγματικό πολιτικό συμβόλαιο το οποίο θα περιέχει την έννοια της αντιπροσώπευση. Θα περιέχει δηλαδή την χειραφέτηση, τη θεσμική χειραφέτηση της κοινωνίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό δεν να είμαστε βέβαιοι δεν θα το κάνει η διανόηση. Θα το κάνει όμως η κοινωνία που θα βρεθεί στην ανάγκη λόγω του στριμώγματος στο επίπεδο των κεκτημένων που έχει ήδη απολέσει και που θα απολέσει και σε πολλές άλλες χώρες άρα σε ένα επίπεδο που θα διαμορφώσει τους όρους της ανάγκης για ένα λάκτισμα και μια μετάβαση και αυτής στο μέλλον. Αυτό το μέλλον λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι προοδευτικό με την έννοια ότι θα ανασυνδέσει τους συσχετισμούς δύναμης που ανέτρεψε όλος αυτός ο κόσμος της οικονομίας και της επικοινωνίας που είχε ήδη στο, μεταφερθεί στο μέλλον επειδή δεν έχει εναρμονιστεί με αυτό το μέλλον και ο κόσμος της ε, κοινωνίας άρα και του συστήματος το οποίο θα κληθεί να ε, ανατρέψει τους συσχετισμούς. Η ιστορία λοιπόν θα οδηγηθεί προς τα εκεί, γιατί αυτό διδάσκει το παρελθόν εκεί που βιώθηκαν ανάλογες καταστάσεις όχι γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό αλλά γιατί από εκεί θα αντλήσουμε στη συνέχεια η διανόηση θα παρέμβει όταν θα έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ώστε να διαμορφωθεί επίσης και το ιδεολογικό πλαίσιο όπως και το θεσμικό πλαίσιο αυτής της εναλλακτικής πολιτικής πραγματικότητας που θα οδηγήσει τις κοινωνίες στην πρόοδο και στο μέλλον. Αυτά. Με να πω ένα καταρχήν ευχαριστώ για αυτή την ανάλυση η οποία έγινε σε συνεχή λόγο όπου τα συμπεράσματα εμπεριέχονται στον τρόπο με τον οποίο τίθενται και τα ερωτήματα και θα προσπαθήσω να συνοψίσω δύο-τρία βασικά πράγματα από τα οποία θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ξεκινώντας εδώ και πολλά χρόνια τα μαθήματά μου έλεγα ξέρετε κύριοι συνάδελφοι το πολίτευμά μα στο δυτικό κόσμο δεν είναι δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτικό και νοεβολευτικό πολίτευμα. Η αντιπροσώπευση βάζει και αρχίσαμε να εξηγούμε το πολιτικό σύστημα. Ποιο είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο στέκεται πριν από όλα σήμερα ο Συνάρτης του Το αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό πολιτεύμα της σύγχρονης κοινωνίας δεν είναι όχι μόνο δημοκρατικό, αλλά ούτε καν αντιπροσωπευτικό. Αυτό που φανταζόμαστε ω θεμέλιο του πολιτικού μα συστήματος την αντιπροσώπευση Έστω δεν είμαστε τελείω δημοκρατία, η δημοκρατία προϋποθέτει την αυτονομία, προποθέτει το Δήμο ως κέντρο όλων των αποφάσεων. Το πολίτευμά μα, τα πολιτεύματά μα, αυτά τα οποία επιτύχαμε μέχρι εδώ στο δυτικό πολιτισμό, μετά το διαφωτισμό, δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικά. Και γιατί δεν είναι αντιπροσωπευτικά, Διότι η κοινωνία δεν συμμετέχει στο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα έχει απορροφηθεί από το κράτο. Η κυρίαρχη του πολιτικού συστήματο, που είναι το πολιτικό προσωπικό όλων των πολιτικών κομμάτων αποφασίζει, όχι μόνο ως εντολοδόχος της κοινωνίας που είναι εδώ, αλλά αποφασίζει ως εντολοδόχος του αυτού του. Το πολιτικό προσωπικό, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι μας δηλαδή, αυτοί που αποτελούν τι πολιτικές δυνάμεις και είναι στη θέση της διαχείρισης του πολιτικού συστήματος, δεν λειτουργούν ως εντολοδόχοι δικοί της κοινωνίας, παρόλο που φαίνεται μέσω της ψηφοφορίας ότι απολαμβάνουν αυτό παίρνουν τη δική μας κυριαρχία και αυτήν την κυριαρχία σκούν αλλά αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες του πολιτικού συστήματος διαμέσου του κράτους. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι η ανάλυση που κάνει ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοντογιώργης. Ούτε αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Έχουμε μια κοινοβουλευτική μοναρχία. Εγώ ξέρετε ότι νόμιζα ότι υπήρχε μια κοινοβουλευτική μοναρχία παλαιότερος, νεότερος, και ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα το οποίο υποδόσει λειτουργία. Και το αίτημά μου ήταν ανέκαθεν να κινητοποιήσουμε την κοινωνία μέσα στην λειτουργία του πολιτικού συστήματο. Αλλά η πρόταση του συναδέλφου στην ανάγκη είναι πολύ ριζοσπαστική. Και η ριζοσπαστικότητα βρίσκεται στο ότι έχουμε ιδιοκτησία του πολιτικού συστήματο διαμέσου του κράτου από το πολιτικό προσωπικό. Η κοινωνία είναι ακούσα. Ο Δήμο ιδιωτεύει. Δεν υπάρχει Δήμο, έχει καταργηθεί ούτε ακόμα μέσα στι ψηφοφορίες. Ερχόμαστε να ελέγξουμε υποτίθεται ένα τέσσερα χρόνια. Τα κλασικά παραδείγματα για την Ελλάδα, εγώ θα μπορούσα ακούγοντα την ανάλυση, να φέρω δύο παραδείγματα. Ακούγοντα την ανάλυση του συναδέλφου, οι προηγούμενε εκλογέ ήταν διπλέ. Η κοινωνία της ήθελε, Όχι. Σήμερα το 60% με αφήνει αδιάφορο ποια πολιτική δύναμη είναι αντιπολίτευση και ποια είναι συμπολίτευση. Δεν λοιπόν. έχει να κάνει με αυτό. Η κοινωνία κατά 60% έλεγε όχι εκλογές. Το πολιτικό σύστημα έκανε εκλογές, θα τις κάνουμε. Δεν θα να κάνουμε ξανά και δεύτερες εκλογές, εμείς το αποφασίσαμε. Όχι. Τι λέει ο συνάδελφος και έχει δίκιο. Ότι το πολιτικό σύστημα διαμέσου του κράτους είναι η διοκτησία του πολιτικού προσωπικού. Και το πολιτικό προσωπικό είναι ουσιαστικά εντολέας και εντολοδόχος το εαυτό του. Ο Δήμο έχει καταργηθεί τελείω, διότι το αρχικό παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα είναι από το Δήμο: απορρέουν τα πάντα. Ο Δήμο ασκεί την νομοθετική εξουσία, ο Δήμο ασκεί την εκτελεστική εξουσία, ο Δήμο ασκεί τη δικαστική εξουσία. Αυτά δεν χρειαζόταν καν στην αρχαία Ελλάδα να τοποθετηθούν. Δεν ξέρω αν είσαστε στην πρώτη εισήγηση που κάναμε την πρώτη χρονιά, στην οποία διατύπωσα ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. ο Δήμο κατέχει όλε. Τι ασκεί όλε. Ο υπάρχει διάκριση των λειτουργιών, Σωστά. γιατί δεν υπάρχει εξουσία. Τι πολιτικής λειτουργίε, της γνώριζε ο Αριστοτέλης. Της πα, παρέλαβε την ιδέα ο Μοντεσχέ, ο Μοντεσχέ και και το έκανε. Γιατί, για να πει μην κατέχετε κύριε μονάρχη όλες τις αρμοδιότητες, να πάρουν κάποιες νομοθετικές οι του Κοινοβουλίου, να οριστούν και δικαστικά σώματα να δικάζουν και να μην τα κάνεις όλα εσύ. Ήταν μια απλή λογική που προσυνδύαζε σε μια εποχή απολυταρχία, δηλαδή κρατική δεσποτεία. Σήμερα δεν μπορεί καν να λειτουργήσει αυτό. Πρέπει να επανέλθουμε στην ιδέα των πολιτικών λειτουργιών και ποιο τι κατέχει. Ναι. Και όχι τη διάκριση των εξουσιών. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε επομένω στην άλλη πλευρά του συστήματο. Πώ στηρίχθηκε για να προκύψει το πολιτικό σύστημα, τι λέει, Θα σα εξασφαλίσω η εργασία, άρα σα εξασφαλίσω την αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου εξαρτάται από την εργασία. Όχι από την ελευθερία του που προηγείται από την εργασία. Έχουμε την αντιστροφή. Επομένω, μιλάμε για του εργαζόμενου. Και πριν απ' όλα για την εργασία. Και για το δικαίωμα τη εργασία. Τι λένε οι πολιτικοί σήμερα. Μα εάν δεν έχει εργασία, πώ θα έχει αξιοπρέπεια. Μα η ελευθερία προηγείται τη εργασία. Και αν υπάρχει εργασία, είναι συνηθισμένη με την εργασία. Γιατί η εργασία χωρί ελευθερία δεν έχει αξιοπρέπεια. Είναι τι αυτό που κάλεσε ο συνάδελφος εδώ. Σύμβαση την οποία κάνει και ενδέχεται μέσα στη σύμβαση της εργασία να παραιτηθεί και από την ελευθερία το, όπως από τις ελευθερίες του. Όπω παραιτείται από τι ελευθερίε του ή κάποιε ελευθερίε μέσα στην εργασία, όταν κάνει σύμβαση. Να λοιπόν ποια είναι η ανάλυση του συναδέλφου εδώ. Λέει τι, προσέξτε ότι η διαχείριση τη οικονομία επέτρεψε στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτικό προσωπικό να αυτονομηθεί, να είναι και ο εντολεύσιο και ο, ο, και, ο και λέει, Εγώ σα εξασφαλίζω την καλή επιβίωση και τη συμβίωση, αρκεστείτε σε αυτό, δώστε μου όλες τις πολιτικές εξουσίες και όλες τις πολιτικές λειτουργίε. Επομένως, ούτε αντιπροσώπευση έχει καταργηθεί σταδιακά η αντιπροσώπευση, διότι το πολιτικό προσωπικό δεν λειτουργεί μόνιμα ως αντιπροσώπευση, να μην αναφερθούμε στην Ελλάδα, όπου ο πολιτικός λέει «Μα εγώ είμαι ένα βουλευτής της υγεία. Μα αγαπητέ μου κύριε, από τη στιγμή που εκλέγει ο βουλευτή όλων των Ελλήνων, αντιπρόσωπο όλων των Ελλήνων, όχι βουλευτή τη Ιλίε, ούτε βουλευτή τη Πελοπονδία, ούτε βουλευτή τη Κέντρη, είσαι βουλευτή όλων των Ελλήνων. Κι όμω βγαίνει δημόσια και λέει, Μα εγώ εκπροσωπώ, και όχι μόνο αυτό. Ερχόμαστε εμεί οι Έλληνε πολίτε και τι λέμε, Να βγάλουν δικό μα βουλευτή τον τόπο από εδώ, την περιφέρειά μα. Γιατί όλοι οι βουλευτέ δεν είναι δική μα, δεν αντιπροσωπεύουν όλη την κοινωνία. Μα όχι. Έχουν αναλάβει κάτι διοκτησία και έχει πολύ δίκαιο το βιβλίο που έχει κάνει ο συνάδελφο, πριν από χρόνια, η διοκτησία του πολιτικού συστήματο από το πολιτικό προσωπικό. Έχει απόλυτα δίκιο. Βέβαια, το δικό μα σύστημα έχει άλλη παράδοση, παρόλο που μιμείται το, το δυτικό τρόπο διαφωτιστικό, του διαφωτισμού, πολιτεύμα. Επομένω, βλέπετε ότι ο διαχωρισμό τη οικονομία και τη πολιτική επέτρεψε στο πολιτικό σύστημα σήμερα να μην είναι ούτε αντιπροσωπευτικό. Αυτό λέει ο συνάδελφος. Ποιο είναι το μέλλον τώρα. Το μέλλον. Είναι ότι η, η παγκόσμια διακίνηση του χρήματο επέτρεψε σε αυτό που ονομάζουμε αγορέ και δεν ξέρουμε τι είναι. Στην αγορά βρίσκονται οι συνταξιούχοι του ΟΧΑΙΟ που μαζεύονται κάθε πρωί στι 9, μετά το πρωινό τους έχουν βάλει τον υπολογιστή μπροστά και παίζουν τη σύνταξή τους σε μετοχές μέχρι το μεσημέρι. Αγορέ είναι επίσης τα, τα μεγάλα συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία έχουν συγκροτηθεί με βάση τα εισοδήματα του πετρελαίου. Αγορέ είναι επίση οι, οι μέτοχοι και οι ιδιώτε. Αγορέ είναι ο Αντώνη Παπαρίζο που έχει 10 κεφάλαια και ανταλλάσσει νομίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διότι αν έχω ένα εκατομμύριο, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να παίξω 10 εκατομμύρια. Να αγοράσω και να πουλήσω νομίσματα 10 εκατομμυρίων μέχρι το μεσημέρι. Αρχίζω το μεσημέρι να τα πληρώσω. Επομένω, οι αγορέ κινούνται με τη δυνατότητα του καθενό από εμά των ομάδων και των χοντρών συμφερόντων των μεγάλων γραφείων που μπορούν να κινηθούν. Είναι ένα απρόσωπο σύστημα που έχει απίθανα οικονομικά συμφέροντα. Οι αγορέ, επομένω, είναι αυτέ. Οι αγορέ μα ελέγχουν. Το πρόβλημα, όμω, λίγο και πολύ καλά στην ανάλυση, συμφωνώ εδώ μαζί, δεν οφείλεται στο ότι οι αγορέ πήραν από μόνη του την εξουσία. Του επέτρεψε το σύστημα όπω λειτουργήσε εκ των προτέρων. Η λύση. Βρίσκεται πάλι μέσα στι κοινωνίε. Ναι. Και εδώ έρχεται να πει, ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, καθηγητέ πανεπιστημίου, διανοούμενοι, στοχαστέ, που φαίνεστε μέσα στα κόμματα, ε, κάνετε τι αναλύσει σα, τι κάνετε μέρη, αλλά πάλι η δύναμη δεν βρίσκεται σε εμά, όταν η κοινωνία θα αποφασίσει να αναλάβει τι ιδέε που σα λέμε εμεί εδώ, τώρα. Διότι η προσέγγιση, προσέξτε, το σύστημά μα δεν είναι ούτε καν αντιπροσωπευτικό, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Το σύστημά μας είναι πολιτικό σύστημα, ήπιο σύστημα, με πολλές ελευθερίες. Που απολαμβάνουν τις ελευθερίες, στα ατομικά δικαιώματα. Τα ατομικά δικαιώματα είναι αυτά που μας παροχωρούν. Το δικαίωμα στην εργασία, ενώ είναι αυτονόητο, ονομάζεται δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη, ενώ είναι αυτονόητο, όταν είμαι ελεύθερο. Ονομάζεται δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη. Το δικαίωμα στη σάτυρα! Ονομάζεται δικαίωμα τη ενώ είναι αυτονόητο ότι έχουν το δικαίωμα τη ελευθερία και εγώ μπορεί να το κάνω. Εγώ αυτό που ήταν βασικέ ελευθερίε για δικαιώματα. Γιατί μπορούν να ρυθμίζονται από το πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η ανάγκη του συναδέλφου. Εγώ τα δικαιώματα, ναι με συμμετωπούν ελευθερίε, αλλά τι συμμετοτούν ταυτόχρονα. Το δικαίωμα του πολιτικού προσωπικού, όλου του πολιτικού προσωπικού, όλων των κομμάτων να προσθέσουν και να αφαιρούν ελευθερίε και δικαιώματα. Επομένως, η διαχείριση της οικονομίας, η διαχείριση της ιδιωτική ζωή γίνεται με βάση τη δύναμη του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι η ερπίδα, όταν η κοινωνία μέσα από αυτές τις αντιπαραθέσεις και από αυτές τις συγκρούσεις θα οδηγηθεί να αναλάβει, να ξεκαθαρίσει πρώτα, ε, μέσω της παιδείας και της αυτοπαιδείας, εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολο, να ξεκαθαρίσει όλο αυτό ως γνωστικό σύστημα, όλο αυτό ως μεγάλη γνωστική ανάγκη. Γνώσει γνώστις οποίες πρέπει να αναλάβει, ευθύνες τι οποίες πρέπει να αναλάβει, για να κινητοποιηθεί. Ορίστε λοιπόν, εάν κατόρθωσα να αποδώσω, τα πολύφασικά βασικά και σημεία με τα οποία προλούμαστε να σκεφτούμε. Ο λόγος, σε εσάς. σας. Θα ακούμε επομένως σε ερωτήσεις, και διαφωνίες. Ναι. Ναι. ήθελα δύο στο... Λίγο πιο δυνατά, άθελα. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Δύο παρατηρήσει. Η πρώτη ευθύνη σε εσά, στον κύριο Μιγητή, και η άλλη σε εσά, στον κύριο Μιγητή. Α μιλήσουμε για το πώ θα μιλήσουμε. Θα ήθελα λίγο η παρανόμη διακρίνηση πάνω στο σχετικά με την ελευθερία. Ότι η ελευθερία του ενό δεν σταματάει εκείνο που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, όπω ήθιστε να λέμε. Επειδή πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ και με το πώ ορίζει το καθιστάν ελευθερία, για παράδειγμα. Για μένα η ελευθερία μπορεί να είναι ένα δικαίωμα να διαδηλώσω και να έχω και διατομικά δικαιώματα, ενώ για άλλη μια ελευθερία μπορεί να είναι να σκοτώσει του ανθρώπου. Οπότε, εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι σε μια οργανωμένη κοινωνία, όπω όλοι πιστεύουν σε μια οργανωμένη κοινωνία, δημοκρατική κοινωνία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάξιμο ελευθεριό στο να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία αυτή τη κοινωνία. Πώ θα ήθελα να μπορείτε να διευκρινίσετε αυτό. Πολύ απλή απάντηση μένεις σε ένα διαμέρισμα και στο διπλανό διαμέρισμα μένει κάποιος άλλος. Ε, δεν θα εμποδίσει η δική σου ατομική ελευθερία τον άλλων σε τίποτε εάν σου αρέσει να καθίσεις μόνος σου μέσα στο σπίτι να αντιθείς με τον Α ή τον Β τρόπο να βγεις να πας κινηματογράφο ή να συναντήσεις φίλου σου Δηλαδή να αναπτύξεις την προσωπική σου ζωή. Εάν όμως αποφασίσεις να βάλεις στη διαπασών τη μουσική σου ή να πας να τον σκοτώσεις ή να τον δύρεις έτσι γιατί σου αρέσει να ξεθυμάνεις εκεί δεν επεκτείνεις την ελευθερία σου αλλά μεταβάλεις τη θέση σου σε θέση εξουσιαστή επί του άλλου ή του κατόχου δύναμης που θα την ασκήσει πάνω στον άλλον που μπορεί να είναι αδύναμος ή να μην θέλει να λειτουργήσει με όρους δύναμης. Το ίδιο θα λέγαμε και για την πολιτική ελευθερία, αν την είχαμε. Ο πολίτης στη δημοκρατία είναι κάτοχος της συνολικής πολιτείας αλλά κατηδανικό μερίδιο. Το να θέλω εγώ, μαζί με... Που είμαι, εμείς που είμαστε όλοι μαζί εδώ, ο καθένας, και όχι εγώ μόνο, να ψηφίσει μία ρύθμιση που είναι στην ημερήσια διάταξη, που θα λέει ότι το αμφιθέατρο δεν θα είναι έτσι, αλλά θα είναι κυκλικό, ενώ άλλοι το θέλουν έτσι. Δεν αγγίζει, δεν περιορίζει την ελευθερία του άλλου. Θα περιορίζει την ελευθερία του άλλου, εάν μεταβάλει τη βούλησή του σε εξουσία και να θέλει αυτός να ορίσει πώς θα διαταχθεί το αμφιθέατρο και όχι κατά την βούληση του συνόλου. Επομένως, η βούληση για άσκηση εξουσίας ή δύναμης πάνω στον άλλον είναι αυτό που ενοχλεί την ελευθερία του άλλου και όχι η δυναμη πανω στον αλλον ειναι αυτο ενός εκάστου σε σχέση με την ελευθερία του άλλου. και στι εκλογέ που έγιναν όπω έγιναν, ε, τη στιγμή που όπω είπατε. και οι προηγούμενε. Ναι, ωραία, αλλά α πούμε ναι, και οι προηγούμενε. που γίνανε προώρα, όπω λέτε εσείς, χωρίς να το θέλει η πλειοψηφία των πολιτών. είπατε, κύριε, είπατε 60%. Ε, Θεωρώ, επειδή θεωρώ ότι ο τρόπο που το αναφέρατε αυτό ε, δηλώνει ότι το αποδέχεσαι μια αλήθεια. Και και με ότι το βασίζεται Θεωρώ ότι οι δημοσιοτήσεις ε, μπορεί να εμπνευθούν ε, ουσιαστικά τα ευρήματα των να είναι όπως θέλει κάθε εταιρεία που τους για να εξυπηρετήσει τους, τους σκοπούς του ΑΕΔ. ΕΕ, οπότε θεωρώ λίγο αφθέρε το αυτό που παρουσιάσκεται ως αλήθεια ναι. και, και ως δείγμα ε, της μιας απαντήσω. και εγώ να σε ο δεν ήσασταν παρόν στην αίθουσα αυτή προηγουμένως διότι διευκρίνησα ότι αυτό που λέγεται εκλογές σήμερα δεν περιέχει το στοιχείο ούτε της αντιπροσώπευσης ούτε της δημοκρατίας και εξήγησα πότε θα είχαμε αντιπροσώπευση και πότε δημοκρατία και γιατί η ψήφος δεν περιέχει κανένα από τα στοιχεία της αντιπροσώπευσης της δημοκρατίας είναι ψήφος διαλλακτική διαιτητική των πραγμάτων. Άρα λοιπόν είναι αδιάφορο εάν κανείς μπαίνει στο δίλημα να ψηφίσει το ένα κόμμα ή το άλλο ή να, να απόσχει σε επίπεδο σημειολογία του πράγματος. Ψηφίζει μέσα σε ένα καθεστώς σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι εκλόγιμη μοναρχία διακτηνώνεται με τους θεσμούς ως εκλόγιμη μοναρχία και έχει ολιγαρχική θεμελίωση στη λογική της. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Τώρα αναφέρθηκες στις δημοσκοπήσεις. Βεβαίω είναι κατά παραγγελία οι περισσότερες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα ερωτήματα που τίθενται συνήθως είναι ποιος ηγέτης έχει πιο ωραία μάτια από τον άλλον για να κάνει για πρωθυπουργός. Δεν κρίνονται τα θέματα της πολιτικής ζωής αλλά όμως η δημοσκόπηση ακόμα και όπως γίνεται που αν είχαμε σκεφτεί να εισαγάγουμε την δημοσκόπηση για να αντλήσουμε τη βούληση της κοινωνία, θα δημιουργούσαμε έναν θεσμό ο οποίος θα ήταν έγκυρος θεσμός αλλά έστω και έτσι ως υπόθεση εργασίας η δημοσκόπηση είναι περισσότερο ακριβής ως προς αυτό που θέλει η κοινωνία και ερωτάτε, από όσο είναι οι εκλογές διότι οι εκλογές απαντούν δυνάμει του δικαίου της ανάγκης, της χρησιμότητας των εκβιασμών, των διλημάτων και πολλών άλλων αντιθέτως η δημοσκόπηση αποφασίζει με νυφάλιο τρόπο και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και η αναγκαία ενημέρωση που θα έπρεπε να προηγείται λέμε τώρα εάν υιοθετούσαμε την αρχή της δημοσκόπησης του Δημοσκοπικού Δήμου για να θεσμοθετήσουμε τη βούληση της κοινωνίας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να μπορούμε να συγκεντρώσουμε την κοινωνία τα δέκα εκατομμύρια των Ελλήνων σε μια πλατεία για να αποφασίσει και να συζητήσει. Το ζητούμενο αυτό το κάνανε οι Αθηναίοι και οι άλλοι της Δημοκρατίας στην πόλη διότι το επικοινωνιακό σύστημα αυτή τη δυνατότητα έδινε στον πολίτη να μπορέσει να διαμορφώσει βούληση. Εάν μπορούμε να διαμορφώσουμε, βου, να, να αντλήσουμε τη βούληση της κοινωνίας με άλλο τρόπο που είναι ανέξοδος, δεν βλέπω γιατί να μην το κάνουμε και βεβαίως εάν συζητήσουμε για την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην εποχή μας θα μιλήσουμε για τη συγκρότηση ενός πολιτικού συστήματος με όρους τεχνολογίας της επικοινωνίας. Να το συγκροτήσουμε στο επίπεδο τη τεχνολογία τη επικοινωνία. Στο, στο διάστημα όμω αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιε μεθόδου που είναι ακριβεί. Απολύτω ακριβεί. Το αν πέσουν έξω δύο εκατοστά είναι άνευ σημασία. Το αν όμω εξαναγκαστεί η κοινωνία να ψηφίσει του μεν ή του δε, όταν. Προσέξτε, στο ευρωβαρόμετρο απάντησε προ λίγων εβδομάδων ότι στο 91% απορρίπτει το σύνολο του πολιτικού συστήματο δηλαδή του κομματικού συστήματος, που έχει υπεύσει στο πολιτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό. Έγινε κανένας σεισμός στη χώρα να ανησυχήσουν γιατί συμβαίνει αυτό. Ως προς τις ασκούμενες πολιτικές. Έγινε κάποιο σεισμός στη χώρα όταν πάνω από 70% δήλωσαν ότι αν είχαν τη δυνατότητα οι Έλληνες, ιδίως οι νέοι, θα φεύγαν στο εξωτερικό. Όχι μόνο από ανάγκη εργασία, αλλά και από αηδία σε αυτό που συμβαίνει σήμερα, εδώ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε παρετηθεί από αυτό που για μας ήταν θεμελιώδες μέχρι και το 19ο αιώνα Της δημοκρατίας. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο. Και έχουμε μια μυρικαστική διανόηση που εκφράζει λύπε, τρέχουν δάκρυα στα μάτια τη γιατί δεν περιήλθαμε κι εμεί τη Θεουδαρχία για να μπορέσουμε να φτάσουμε με τους όρους της δύση σε αυτό που είναι σήμερα η Δύση. Μα εμείς οπιστοδρομήσαμε. Από την περίοδο της οικουμένης μιας ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης στο όνομα του εξευρωπαϊσμού μεταφερθήκαμε στην προσολόνια εποχή. Τι να κάνουμε. Ποιος είναι ο ασθενής εν προκειμένου. Το πολιτικό σύστημα που λειτουργεί ως στενός κορσές πάνω σε μια πολιτικά αναπτυγμένη κοινωνία με όρους πολιτικής ατομικότητας. Ή η κοινωνία και η κληρονομία τη που ήταν δημοκρατική και έχει αντίληψη πολιτικής ατομικότητας και όχι αγγέλης. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να επανεγγραφεί για τον ελληνικό κόσμο η κοινωνία στην πολιτική. Στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Εάν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συνέβαιναν σε μια άλλη δυτική χώρα, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, να είστε βέβαιος ότι οι ιδέες τη αντιπροσώπευσης θα είχαν ήδη γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Η ελληνική κοινωνία και ιδίως η ελληνική διανόηση όμως, αυτή που είναι η άρχουσα και κρατική καθεστοτική διανόηση, μυρικάζει. Θα σε ρωτήσει, αν το θέσεις έτσι το ζήτημα, πού υπάρχει στον κόσμο. Έχει απαγορεύσει στον εαυτό της να σκέφτεται δημιουργικά. Εάν το διαβάσει κάπου αλλού, μας το πει. Έχω φέρει ενόψη της ε, συνάντησής μας εδώ. Έφερα δύο-τρία κείμενα. Του αφιερώνει, υπάρχει ένας Φιλιππ Πετί. «Πιάστα, βγώ και κούρευτο». Είναι Φιλόσοφος, λέει στην Αμερική εάν διαβάσει κανείς του τι διατείνεται εάν λέει μας ζητήσει κανείς να φτιάξουμε μια ιδεατή δημοκρατία, ποια δημοκρατία δεν υπάρχει ιδεατή δημοκρατία μία είναι η δημοκρατία, καλή ή κακή αυτή είναι είναι εύκολο αλλά στην πράξη όμως τι εννοεί όμως δημοκρατία ομως τι εννοει ομως δημοκρατια οπως την αναλύει αυτό το πολιτικό σύστημα που υπάρχει σήμερα, αλλά να εναρμονιστούν οι πολιτικές της. Η Αμερική λέει είναι πολύ κοντά πλέον στο να γίνει ολιγαρχία. Ποιος τη μεταβάλλει σε ολιγαρχία αφού είναι η δημοκρατία. Αλλά εννοεί η δημοκρατία τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και βεβαίως το ίδιο και είναι και άλλοι, εδώ και δική μα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα, αλλά είναι γενικό. Εάν μπείτε σε μια οποιαδήποτε αίθουσα που θα διδάσκεται η δημοκρατία και αντιτείνετε αυτό που είναι αυτονόητο σε μια ακαδημαϊκή αίθουσα, τον λόγο της δημοκρατίας ως αντεπιχείρημα στο σημερινό σύστημα. Θα σας απαγορεύσουν το λόγο, θα σας πούν να, να καθίσετε κάτω και αυτός που τα λέει είναι ανόητος. Αυτό είναι το πρόβλημα ότι έχουμε απαγορεύσει το διάλογο στην ακαδημαϊκή έτουσα. Έχουμε απαγορεύσει τον στοιχειώδη προβληματισμό που ανάγεται στις έννοιες που θα έπρεπε να τις είχαμε ήδη επεξεργαστεί, να είχαμε συγκροτήσει δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που θα μας επέτρεπε να κατανοούμε τις έννοιες. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι αν αναγνωρίσουμε τι είναι δημοκρατία θα την εφαρμόσουμε αύριο το πρωί. Δεν θα την εφαρμόσουμε. Δεν ενδιαφέρει σήμερα. Δεν είναι ο χρόνος της. Όμως είναι δυνατόν αφού αν ομολογούμε ότι δεν είναι εφικτή σήμερα γιατί δεν αποτελεί πρόταγμα και ανάγκη να δώσουμε το όνομά τη το περιεχόμενο σε ένα άλλο σύστημα που δεν έχει καν τα στοιχεία της αντιπροσώπευσης. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό και λέω τι χρειάζεται αυτή η επανάσταση των ενιών η οποία θα έρθει μέσα από την ανάγκη δηλαδή την εξαθλίωση των κοινωνιών που είχαν και χάνουν όχι αυτών που δεν είχαν και δεν γνωρίζουν τι είναι το καλύτερο άρα των δυτικών κοινωνιών γιατί Εκεί θα δημιουργηθούν οι ζυμώσεις, άρα θα παραχθούν οι νέες ιδέες για το πού πάμε και πώς θα πάμε στο μέλλον. Ναι, να ναι μια στιγμή όμως για να, η, η απάντηση του συναδέλφου ήταν με βάση όλη την ε, προσέγγιση που έχει εδώ για το συγκεκριμένο. Ε, επειδή είπατε δεν ξέρουμε αν είναι τα 60% ή τα 70% ή τα 40%. Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών μπορούμε να συνοψίσουμε λίγο πολύ ότι αυτά που βγάζουν οι εσφυγημομετρήσεις ανταποκρίνονται πάνω κάτω με 2, με 3, με 5% επομένω τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά. Αλλά σαν έφερα και τις προηγούμενε εκλογές όπου δεν έγιναν παρά εξαιτία των εσυγητονικών συγκρούσεων του πολιτικού συστήματος. απουσία της κοινωνίας. Αλλά θα συμμετέρω και τούτο για την εκεί κοινωνία. Ξέρετε τα τελευταία χρόνια αν έχουν γίνει ποτέ εκλογέ στην ώρα του. Ξέρετε ότι κάθε, σε κάθε εκλογέ συνήθω αλλάζει ο εκλογικό νόμο λίγο πριν. Το πολιτικό σύστημα διαχειρίζεται τον εκλογικό νόμο με τον τρόπο που το συμφέρει λίγο πριν τι εκλογέ. Επομένω, με άλλα λόγια, λέμε τι ότι το πολιτικό σύστημα αποφασίζει για τον τρόπο που θα γίνουν εκλογέ εν αποσία των ερισών αναγκόμια κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Να αυτό προσθέσουμε κάτι σε αυτό, Αντώνη. Και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές καθ' όλες η κοινωνία δεν θέλει να δώσει πολιτική ηγεμονία σε κανένα κόμμα. Γιατί δεν εισπράττουν αυτό το μήνυμα αφού αγαπάνε την κοινωνία και αναφέρονται σε αυτήν. Γιατί δεν βρίσκουν έναν άλλον τρόπο να συναντηθούν γιατί αν η κοινωνία παρόλο που μπορεί να εξαπατάται ελευθέρος και συνταγματικός να δηλώνει ένα κόμμα ότι θα ακολουθήσει την άλφα πολιτική και την άλλη μέρα να το ξεχνάει χωρίς συνέπειες. Αλλά το ερώτημα είναι, αφού αναφέρονται στην κοινωνία, προηγουμένως ακούγαμε αυτούς που δεν θέλανε εκλογές, να λένε ότι η κοινωνία δεν θέλει εκλογές. Αλλά όταν ερχόμαστε όμως να αναφερθούμε στην κοινωνία γενικότερα, διαπιστώνουμε ότι η κοινωνία δεν ήθελε και την παρούσα κυβέρνηση, την απερχόμενη. Και στις προηγούμενες, στα προηγούμενα χρόνια δεν ήθελε πάλι μια άλλη απερχόμενη κυβέρνηση. Και τώρα δεν θέλει καμία να δώσει, για δικού τη λόγους, πολιτική ηγεμονία. Συνεπώς, πού βρίσκεται αυτή η κοινωνία στον προβληματισμό, εκτός του ότι είναι λάθυρο και πέγνιο στα χέρια και στους διαγωνισμούς του κομματικού συστήματος. Ναι. Ναι. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή μου. Ελπίζω να μην παρανοήθηκε εξ αρχή του έργου μου Δεν διαφωνώ από αυτού Όχι βέβαια ε, ε, Απλά έξερε τη διαφωνία μου σε κάτι. Πολύ καλά, καλά κάνατε, μα γι' αυτό είμαστε Έτσι, εδώ. Έτσι, πολύ ωραία. Βεβαίω γι' αυτό Έτσι, είμαστε και εδώ. Και Η διαφωνία και πρέπει και να τίθεται. Ούτω ή άλλω, τι φιγομετρήσει είναι στη διαχείριση του πολιτικού συστήματο. Από <laughs> αυτό πληρώνονται και ενδεχόμενα από αυτού με του οποίου συμμαχούν Έτσι, οι εταιρείε. Ιδιαίτερα, ε, ε, ε, συντηρούνται από τα συμφέροντα κυρίω των πολιτικών παρατάξεων, οι οποίε έχουν τα μέσα να πληρώσουν για να γίνουν αυτέ τι φιγομετρήσει. Έτσι, δεν είναι. Και υπαγορεύουν και τα ερωτήματα. Έτσι, ακριβώς. Μα το, το μεγάλο πρόβλημα είναι τι ερωτήματα θέτει. Ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, κύριε. Απορούσα να έξω τα ότι η κοινωνία είναι ενδυντικά αφαίη. Για παράδειγμα, ακούμε <coughs> από το Αμερικάνικο Πολιτικό Σύστημα. Αν έχετε αντίθεση σε αυτό που συμβαίνει, γράψτε στο κερουσιαστή σα. Εδώ, αν δεν ακούμε ότι το μήνυμα εκείνο που κάνει ότι το σύστημα εκείνο που κάνει είναι να ιτηρηθεί τον εαυτό του και να ε, αυτό, αυτό πούμε, το Τον δηλαδή. απαράγει. Ε, Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχουν οι εκλογέ που αυτό μπορούν να το διακόψουν, οι μεταφυκέ είναι αυτέ δεν έκανε. Υπάρχει όμω και η βούληση του κόσμου, η οποία δεν την έκανε πουθενά, αφού με τον ένα τον άλλο τρόπο και σε κάποιο σημαντικό βαθμό και με τι εκλογέ, το σύστημα εξακολουθεί να συντηρείται. Ο κόσμο, γιατί δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, η κοινωνία, και να πει πώ εδώ ότι παρέχει. Κύριε, αν κάνετε αυτό, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι όταν γίνουν οι εκλογέ. Δεν πρόκειται να ανταμυνθείτε για αυτέ τι στάση, για αυτέ τι πράξει. Μπορεί το σύστημα να συζητηθεί, αλλά όχι απλώ απ' μέσα από το σύστημα, που είναι και το κρίσιμο για. Η, πράσιμα κοινωνία, πράσιμα, πράσιμα. η κοινωνία λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του συστήματο που τη υπαγορεύει συμπεριφορέ. Η κοινωνία δεν είναι συντεταγμένη οντότητα, δεν αποτελεί σώμα. Το σύστημα την θέλει ιδιότητα, ο καθένα για τον εαυτό του. Μάλιστα, στην ιδεολογία του συστήματος, η ατομικότητα τίθεται απέναντι στην κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει η αντίληψη ότι το συλλογικό το εκφράζει η κοινωνία ως σώμα θεσμημένο, αλλά το κράτος. Επομένως, όπως θα μας έλεγε και ο Γκράμση, πολιτική κοινωνία είναι το κράτος, όχι η κοινωνία των πολιτών. Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι τι κάνει η κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει η έννοια της κοινωνίας ως πολιτική κατηγορία. Τι είπατε, ότι στην Αμερική τους λένε γράψτε στο γερουσιαστή σας. Και λοιπόν, εάν του αρέσει θα ακούσει, εάν δεν του αρέσει δεν θα ακούσει. Και εδώ, μας λένε, και εδώ μας λένε τα Υπουργεία ότι αν θέλουμε να γράψουμε... Στο υποδιαμόρφωσιν ή υποψήφισιν νομοσχέδιο μπορούμε να γράψουμε τις παρατηρήσεις μας στη διαφάνεια. Πώς λέγεται εκεί πέρα. Και λοιπόν ποιος θα τι ακούσει. Ποιος θα αποφασίσει εάν οι απόψεις μας θα ληφθούν υπόψιν ή όχι. Είναι, είναι απολύτως το ίδιο. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Συλλογικοποιείται η κοινωνία άρα δράσει λογικά μόνο σε έκτακτες όταν δεν είναι θεσμημένη και είναι ιδιώτης εκτός συστήματος, συλλογικοποιείται και δρά συλλογικά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι η εξέγερση, άρα η απόγνωση. Αυτό είναι το, το δράμα αυτού του συστήματος. Αυτό που θα σας έλεγα όμως είναι το εξής, ότι αν υποθέσουμε ότι εμείς όπως είμαστε εδώ βγούμε έξω και από σήμερα κιόλας αρχίσουμε να δηλώνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρεται κύριοι υπό το καθεστώς το οποίο βρίσκεστε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει αναλλαγή στην εξουσία, ποιος είναι καλύτερος και ομορφότερος και πιο ηθικός. Γιατί το σύστημα θα σας κάνει να λειτουργήσετε με, το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια λογική πολιτικών που ακολούθησαν και οι προηγούμενοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε σώμα της πολιτικής διαδικασίας Να συνεκτιμάται η βούλησή μας Εάν υπήρχε μια κρίσιμη μάζα Ένα ποσοστό της κοινωνίας που είχε αλλάξει πρόσημο Ως διακύβευμα, ως πρόταγμα Να είστε βέβαιοι ότι θα διαμορφωνόταν η πολιτική δύναμη εκείνη Η οποία θα ήθελε να καρποθεί την ψήφο αυτού του ποσοστού Άρα θα γινόταν πολιτικό ζήτημα Πρόταγμα, όπως γίνεται η αριστερή πολιτική, του ΚΚΕ πολιτική, της Νέα δημοκρατίας κλπ. Απαντούν σε προσδοκίες. Δεν υπάρχει η προσδοκία της αντιπροσώπευσης σήμερα. Αλλιώς θα είχε διαμορφωθεί το αίτημα. Και θα είχε υπάρξει και η πολιτική δύναμη η οποία θα ερχόταν να εκφράσει αυτή τη συλλογικότητα του ποσοστού. Η κοινωνία δεν ζει στην εποχή της αντιπροσώπευσης, αλλά της εναλλαγής στην εξουσία, διότι το σύστημα αυτό επιτάσσει. Ε, ένας άλλος τρόπος να σκεφτούμε αυτό είναι από ένα άλλο σημείο, το σημείο της ιδεολογικής, αυτό που θα ονομάζαμε ιδεολογικής κυριαρχίας, όπου μέσα από το σύστημα της αναπαραγωγής λόγχης τη κοινωνία και των ιδεών, ο κάθε φορά εντάσσεται σε ένα σύστημα το οποίο θεωρεί δεδομένο εγώ θα ήθελα να σα πω όμω το εξή: είχα ακούσει πάρα πολλέ φορέ και μάλιστα από άνδρε που ήταν τη αριστερά να λένε θα πρέπει να δώσουμε την δύναμη στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο να αποκτήσει την πραγματική του νομοθετική δύναμη, και θα πρέπει να αλλάξουμε του θεσμού. Προτρέποντα τι, να μετατραπεί το κοινοβούλιο πραγματικά σε χώρο αντιπροσώπευση. Ξέρετε ποιο είναι ο τρόπο. Πολύ απλό. Κανένα πολιτικό άρχοντα. Κανένα από τον Υπουργό, τον Δήμακο. Δεν εκπλαίγεται για δεύτερη τετραετία. <coughs> Τότε είτε μιλάς, είτε του γράφεις με γράμμα, είτε το βρίσκει στον δρόμο, θα ξέρει ότι το επόμενο, θα λάβει οπωσδήποτε και υπόψη αυτό το πρωτοποιολόγος. Τι έχει γίνει το πολιτικό σύστημα, κληρονόμησε μέσω του παγιωμένου πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού την εξουσία. Πώς θα την έχει, όταν ποτέ δεν θα είναι για δεύτερη, δεύτερη, δεύτερη τετραετία. Τέλος κανείς. Έλειψε, έφτασε τα τεσσέρα του χρόνια, πηγαίνει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο χωράφι του, στο ιατρείο του, στο συνεργείο του. Τελείωσε. Είναι τόσο απλό, μα τόσο απλό. Η πολιτική δύναμη του πολιτικού συστήματος στηρίζεται κυρίω στη συνεχή παρουσία του πολιτικού συστήματος και στην εσωτερική του αναπαραγωγή. Την αυτόνομη σχετικά αναπαραγωγή από την κοινωνία. Το πολιτικό σύστημα αναπαράγει το πολιτικό του προσωπικό. Μέσα στην κοινωνία, σχετικά αυτόνομα από την κοινωνία. Και σχεδείται αυτόν τον απλό θεσμό. Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη τετραετία. Κανείς. Όταν λέμε κανεί, ούτε δήμαρχος, ούτε πρόεδρος του δικηγορικού σύλλογου. Προσέξτε, ούτε σε συνδικαλιστική οργάνωση για δεύτερη δήρη. Δι... Αυτόματα, η κινητικότητα της κοινωνίας είναι εδώ. Είναι παρούσα μέσα στο σύστημα. Τελείωσε. Έλιξε το ζήτημα. Α Ε, εγώ μπορώ να μου επιτρέψει Αντώνη, να διαφωνήσω. Βεβαίω. Δεν λοιπόν. θα διαφωνήσω εδώ. Ε, θέλω, ε, θέλω να πω το εξής. Οτιδήποτε και να προβλέψουμε ως ρύθμιση στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, εννοώ των σχέσεων εξουσίας μέσα στο κράτος, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Οριακά μπορεί να μεταβληθεί. Για να μεταβληθεί ένα σύστημα... Σε αντιπροσωπευτικό ένας τρόπος υπάρχει. Να εξαρτηθεί η βούληση του πολιτικού από την κοινωνία. Δηλαδή είτε βγει, είτε βγει στην τηλεόραση, είτε αναλάβει υπουργείο να κάνει όχι αυτό που θα του υπαγορεύσει ο Πρωθυπουργό ή ο αρχηγός του αλλά αυτό που θα του καθορίσει ως πλαίσιο λειτουργία η κοινωνία. Θα με ρωτήσετε πώς είπαμε στο επίπεδο της γενικής πολιτικής τη δημοσκόπηση που μπορεί να είναι και ενεργητική δημοσκόπηση ζωνταν... δημοσκοπικός ζωντανό έτσι, που να διαμορφώνει να μην λέει ναι και όχι μόνο αλλά ας πάμε λίγο παρακάτω η προϋπόθεση η επιπλέον είναι η υπαγωγή του πολιτικού προσωπικού στη δικαιοσύνη όχι για τις παρεκκλίνουσες συμπεριφορέ του ανέκλεψε ή αν παραβίασε το νόμο που κι αυτό εξαιρείται στην Ελλάδα όπως ξέρουμε αλλά για τις πολιτικές που ακολουθεί για σκεφτείτε να εκφράσει μία βούληση η κοινωνία τι θέλεις για, το δημοσιο, για τη δημοσιονομική πολιτική και να πει θέλω αυτό και ο πολιτικός να μην ακολουθήσει τη βούληση της κοινωνίας αλλά να ακολουθήσει μια δική του πορεία για δικού του λόγους, για λόγους συμφερόντων ή γιατί είναι πεπισμένος ότι αυτό είναι το σωστό και αποδειχθεί ότι είναι λάθος εάν υπόκειται στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του αυτή η διάσταση μεταξύ της κοινωνική βούλησης και της πολιτικής που ακολούθησε θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Ο κάθε βουλευτής, αν θέλουμε να αλλάξουμε άρδυν τον πολιτικό λόγο του βουλευτή. Πρώτα-πρώτα δεν θα έπρεπε να λέει το Σύνταγμα ότι ο βουλευτής ακολουθεί τη συνείδησή του. Ακολουθεί τις εντολές της κοινωνίας. Σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Δεν υπάρχει συνείδηση του βουλευτή. Αν θέλει να είναι αντιπρόσωπος. Δεύτερον. Πώς... πώς θα ελεγχθεί αυτό. Κάθε τρεις μήνες ή κάθε έξι μήνες θα πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια και θα επιλέγεται από τους γενικούς καταλόγους που είναι ηλεκτρονικά δηλαδή κατά το σύστημα της κλήρωσης ένας αριθμός περιορισμένους 200-500 πολίτες να μην δηλαδή είναι χειραγωγημένοι κομματάρχες της περιοχής και να τον υποβάλλουν σε διάλογο τι έκανες και τι σου ζητάμε να κάνεις και να τον υποβάλουν επίσης σε ανάκληση. Θα συνεχίσει να υπάρχει το Προσωποπαγιές Κόμμα, να υπόκειται ο βουλευτής στη λογική της εξάρτησης και της πειθαρχία που σημαίνει να του αφαιρεί και το δικαίωμα του λόγου που έχει ο κάθε πολίτης και τότε τι μας χρειάζονται οι βουλευτές. Γιατί δεν έχουμε τους πέντε ή έξιώς όσοι πολιτικούς αρχηγούς να αποφασίζουν μόνοι του. Γιατί να μας κοστίζει τόσο πολύ όταν δεν έχουν καν το δικαίωμα του λόγου άρα τις διαφοροποίησεις που έχει ο καθένας. Ακούμε τώρα κόμματα τα οποία αποφασίζουν λέει ότι εάν θέλουν να διαφοροποιηθούν από την γραμμή του κόμματος, δηλαδή την προσωπαγή λογική, θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους. Είναι ακραία φαινόμενα αυτά. Ένα τρόπο υπάρχει για να αλλάξει η πραγματικότητα αυτή γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλες οι ηγεσίε στην Ελλάδα έχουν παραχθεί μέσα στο πιο απεχθές σημείο της κομματοκρατίας που είναι η παρατάξεις των πανεπιστημίων τι διδάχθηκαν εκεί αυτό έρχονται να εφαρμόσουν και στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας όταν καλούνται να παίξουν το ρόλο του βουλευτή, του υπουργού ή οποιουδήποτε, του ηγέτη το λόγο, να δώσουμε το λόγο και σε άλλου που έχουν ρωτήσει ο κύριο ή ναι, και μετά ο κύριο. Θα ναι. ήθελα ε, να επικεντρωθώ λίγο στην εισήγηση του κ. Μοντογιώτη. Έχω την άποψη του κ. Μοντογιώτη ότι το σημαντικότερο πράγμα από αυτά που είναι αυτά τα περί επανάσταση των ενιών. Όμω, όμω, όταν λέμε επανάσταση των εννοιών, δηλαδή να ξανα. Να δούμε τις έννοιες της αλευθερίας, της δημοκρατίας του <σοπό> Άντου Άντου. Αυτές οι έννοιες, καταρχήν δεν υπάρχουν ίδια, <σοπό> δεν μπορεί να είναι διαρκείς. Η κάθε εποχή έχει τη δική της ερμηνεία επάνω σε αυτές Δεν είναι έννοιες που είναι διαρκείς. Και το κυριότερο από όλα το κυριότερο όλα είναι ότι οι διανοούμενοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα προξενήσουμε την επανάσταση των τόρων. Ο Νίτσε, αν δεν κάνω λάθο, έλεγε κάπου ότι οι φιλόσοφοι είναι στα των λαών. Ή εμπάσχεται τόσο συμπυκνών του συλλογικού στόχου ή του ατομικού ή του ατομικού. Εκεί που πάει, που πάει η βάσει τοσο συμπυκνων του συλλογικου είναι απολύτω βέβαιο και κάπου ακούστηκε. Ότι, ότι τελικά όλες αυτές οι έννοιες είναι έννοιες τις οποίες τις αποδεχόμαστε. Υπό την έννοια αυτή, ότι αποδεχόμαστε τις έννοιες αυτές, έχουμε φτιάξει και πολιτικά συστήματα τα οποία τα έχουμε αποδεχτεί. Βεβαίω, βεβαίω, αφικώ τα έχουμε αποδεχτεί. Και ε, εμείς τα φτιάξαμε διότι έτσι θεωρούσαμε ότι θα το καταλήξουμε. Βεβαίω, σε κάποιο σημείο, ε, δεν ε, δεν αφηθητώ ότι κατά κάποιο τρόπο το, τα κομματικά συστήματα εξελίχθηκαν όμως οι Ταλιμπάνοι. Πώς εξελίχθηκαν οι Ταλιμπάνοι. Οι Ταλιμπάνοι φτιάχθηκαν από τους Αμερικανούς για να κοντάρουν τους, τους ρώσους στο Αυγανιστάν και ξαφνικά από τόσοι Ταλιμπάνοι. Ξεφύγανε από τους αλλιολόγους τους που ήταν οι Αμερικανοί και, και παίζουν το δικό τους τεχνίδευν. Υπό την έννοια αυτή ε, εμείς φτιάξαμε αυτό το κομματικό σύστημα, εμείς δώσαμε αυτοί τις εξουσίες στους αντιπροσώπους εμείς, ορίσαμε εκεί τους αντιπροσώπους, για αν αυτοί οι αντιπρόσωποι εξελίχθηκαν όπως ήταν και δημιούργησαν ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο αναπαράγεται ερήνη των, των κοινωνιών. Βέβαια όμως, το ότι, αναπαρά, το ότι αναπαράγεται αυτό το πολιτικό σύστημα ελεγγύη των κοινωνιών, δεν είμαι σίγουρο και το, το συζητάμε. Ε, εάν οι κοινωνίε δεν μπορούν πράγματι να ρίξουν αυτό το πολιτικό σύστημα, εάν πραγματικά το θέλουν. Αλλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξή. Είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, οι, οι, οι εξουσίε έχουν φύγει και αυτό το πολιτικό. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα αυτό που ψηφίζουμε δεν έχει βέβαια καμία εξουσία. Τι εξουσίε έχει προφανώ το διευθύνωτο το ποιητικό σύστημα και ό,τι πολιτικό σύστημα και έχουμε, ό,τι και να φύγουμε, ό,τι ε, ε, δημοσκοπήσει, ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να γίνει τίποτα. <Συσίλυν> Γιατί υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη ανώνυμη, ε, ε, ανώνυμη εξουσία η οποία δεν τη φτιάξει. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ε, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Ε, έθεσες, φίλε μου, τέσσερα κομβικά θέματα. Θα επιχειρήσω να είμαι πολύ σύντομος. Το πρώτο. Το πολιτικό σύστημα για την Ελλάδα, υποθέτω, αναφέρεσε δεν είναι αυτό που περιγράφει το Σύνταγμα. Όλες οι πολιτικές ρήτρες, τα άρθρα του Συντάγματος παραβιάζονται από το κομματικό σύστημα. Όλες, μη δεμιάς Εάν θέλετε στη συνέχεια αυτή τη γενική αναφορά να σας την περιγράψω με ένα προς ένα τα, ε, τα άρθρα του συντάγματο, τις πρόνοιες δηλαδή για την λειτουργία του πολιτικού συστήματος και το ρόλο ενός εκάφτου. Το δεύτερο που είναι όντως κρίσιμο, είναι το ζήτημα της αλλαγής των ενιών. Είναι γεγονός ότι οι έννοιες αλλάζουν. Οι έννοιε δεν είναι κάτι που το επεξεργαστήκαμε στο νου μας. Είναι η περιγραφή η ονοματοδοσία και η περιγραφή των φαινομένων των κοινωνικών φαινομένων που έχει κάποιος μπροστά του αλλά οι έννοιες δεν αλλάζουν το περιεχόμενό τους αλλάζει το πεδίο τη εφαρμογής τους το χάρη όταν θα μιλήσουμε για ελευθερία η ελευθερία είναι μία και ορίζεται ως αυτονομία μισό λεπτό Μισό λεπτό. Θα, θα έρχομαι αυτό. Όμως, σήμερα ελευθερία θεωρούμε μόνο την προσωπική μας ελευθερία. Εάν αναστένονταν από θαύμα ο Αριστοτέλης ή ένας Αθηναίος και ερχόταν σήμερα στη ζωή και έβλεπε πώς ζούμε, θα έκαιγε τα πολιτικά του στην πλατεία συντάγματος. Από ντροπή. Θα ζητούσε επιγόντως να πάει στον Άδη ξανά. Είναι αγνώριστος ο ελληνικός κόσμος σήμερα. Γιατί. Διότι έγινε παρακολούθημα μιας άλλης διαδικασίας που εκεί στοιχειοθετούσε την έννοια της πρόοδου. Το να φύγει κανείς από τη φαιοδοαρχία και να γίνει ανθρωποκεντρικά ελεύθερος είναι πρόοδος. Αλλά ως προ το περιεχόμενο των ενιών το πεδίο τη ελευθερία σήμερα είναι το ατομικό στη δημοκρατία είναι και το πολιτικό και το οικονομικό να πάρουμε την ισότητα η ισότητα είναι μία μετριέται, είναι μετρήσιμη να είμαι ίσω εγώ με οποιονδήποτε άλλος, ο καθένας μεταξύ τους αλλά σε πιο επίπεδο αυτό αλλάζει να το πάρουμε στην πόλη που η πόλης έχει μακρύ δρόμο Διανύσει και μπορούμε να δούμε τις διαφορές γιατί σήμερα δεν υπάρχει, είμαστε στην πρωτόλια εποχή. Μία φάση διανύουμε την πρώιμη. Λοιπόν, στην εποχή, στον 7ο και στον 6ο αιώνα π.Χ. η αρχή τη ισότητας αναφερόταν στην ισότητα της ιδιοκτησίας ενώπιον της ιδιοκτησίας και μάλιστα της ιδιοκτησίας της γης. Το εισάζει ενώπιον της ιδιοκτησίας ισοδυναμεί με το εισάζει ενώπιον της ελευθερίας. Έτσι λέγανε τα συνθήματα, τα ριζοσπαστικά της εποχής. Στη συνέχεια προστέθηκε η ισότητα ενώπιον του νόμου. Όπως προστέθηκε μετά, μετακινήθηκε δηλαδή το περιεχόμενο της ισότητας στο πεδίο των προτεραιότητων, προτεραιότητων της ελευθερίας, στην πολιτική. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στην ιδιοκτησία, την ισότητα... Μπορούμε να την δούμε με γνώμονα, να την πραγματοποιήσουμε με γνώμονα την ισοδιανομή της γης. Αλλά ενώπιον του νόμου, τι θα κάνουμε, θα κόψουμε τον νόμο σε κομμάτια για να πάρει ο καθένας το δικό του. Θα είναι η ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου. Άρα θα θέσουμε νόμους που θα εφαρμόζονται έναντι όλων με τις ίδιες διατακτικές και προϋποθέσεις. Στον τομέα της πολιτικής θα κόψουμε την πολιτική σε ίσα κομμάτια να πάρει ο καθένας το δικό του, τότε θα διαλύσουμε την κοινωνία. Γι' αυτό και θα μας πει ο Αριστοτέλης, εδώ ο πολίτης είναι ίσως πολιτικά με τον άλλο πολίτη, αλλά ως ιδανικός, με όρους ιδανικής ισότητας. Ο καθένας είναι δηλαδή κύριος του όλου, αλλά κατά το μέτρο της βαρύτητάς του ...που είναι ίση με τον άλλον στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Αυτό ισχύει για όλα. Επομένω, οι έννοιες παραμένουν ίδιες ως προς το περιεχόμενό τους... ...αλλάζει όμως ως προς το, την έννοια... ...δηλαδή ως προς, η έννοια προς την έννοια, εν πάση περιπτώσει... Ε, ...αλλά αλλάζει όμως το πεδίο της εφαρμογής. Ανάλογα με τι. Με τις προτεραιότητες της Πού πηγαίνει η ελευθερία, η προτεραιότητα του ανθρώπου στο πολιτικό, γιατί κατέκτησε τα άλλα και τα απορρόφησε ή κάπου αλλού. Τον πέμπτον αιώνα δεν ενδιαφερόταν ο Αθηναίος για την ιδιοκτησία της γης, γιατί είχε μεταβεί σε άλλο πεδίο, όπου την ισότητα στο κοινωνικό πεδίο, στο ατομικό και την αυτονομία του, την διασφάλιζε με διαφορετικό τρόπο. Να πάμε τώρα στο τρίτο Ερώτημα. Οι διανοούμενοι, το είπα. Οι διανοούμενοι θα έρθουν να διαπιστώσουν αυτό που θα κάνει, που θα συμβεί με την εξέλιξη. Η οποία εξέλιξη είναι συνάρτηση πολλών πολλών πραγμάτων μαζί. Οι διανοούμενοι δεν κατάφεραν ποτέ και μάλιστα περιχαρακώνονται σε αυτό που έχουν. Ξέρετε, εάν σήμερα το διαπιστώνω και εδώ και έξω, στην Ευρώπη και όχι μόνο, Εάν θέσουμε το ζήτημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας θα επικρατήσει σιωπή. Γιατί? Γιατί αποσταθεροποιείται ο διανοούμενος από τις βεβαιότητές του. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Πρέπει να απορρίψει τον εαυτό του. Αυτά που έγραψε και αυτά που δίδαξε. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ο νέος άνθρωπος θα τα ακούσει με διαφορετικό τρόπο γιατί τώρα διαμορφώνει τις βεβαιότητές του. Αυτός όμως που έχει οδηγηθεί σε άλλα κλιμάκια στοχασμού έχει ήδη εγκυβωτιστεί σε αυτά και δεν μπορεί να τα να παραιτηθεί τόσο εύκολα όσο θα μπορούσε να παραιτηθεί από ένα υλικό αγαθό ή οτιδήποτε άλλο. Το τελευταίο είναι πολύ μεγάλο θα το πω όμως με πολύ συντομία γιατί μου το υπενθυμίζει και ο κύριος Παπαρίζος ότι πρέπει να συντομεύσω. Για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα συνέβη με την συγκρότηση του έλουνικου κράτους δηλαδή με τους βαβαρούς ουσιαστικά συνέβη το εξής. Το πρώτο. Δημιουργήθηκε ένα κράτος προτεκτοράτος. που ήταν υποπροστασία, δηλαδή υπό τον έλεγχ, θεσμικό έλεγχο των δυνάμεων. Γι' αυτό και οι πολιτικές δυνάμεις ήταν ξενικές, υπηρετούσαν ξένα συμφέροντα, ακόμα και η ονοματοδοσία του, ήταν ρωσικό, αγγλικό, γαλικό. Δεύτερον, οι Βαβαροί ήρθαν στην Ελλάδα φέρνοντας ένα στρατό κατοχής και διέλυσαν τα πάντα. Τρίτον, και μια εξουσία κατοχής, το βασιλιά, το μονάρχη και τους βαβαρούς που πολιτεύονταν. Τρίτον, κατήργησαν τη θεσμημένη συλλογικότητα των Ελλήνων που ο Καποδίστριας προσπάθησε να την, με επανειλημμένα διαβήματα και παρεμβάσεις να την προστατεύσει. Αν διαβάσετε τι δηλώνουν οι βαβαροί όταν καταργούν τον έννοια του Δήμου τη συλλογικότητα, όχι του Δημαρχείου, έτσι... Θα τρομάξετε. Τα λένε οι μεγάλοι στοχαστές σήμερα. Δεν ξέρω αν τα διάβασαν εκεί ή απλώς ακολουθούν την ίδια γραμμή σκέψης. Αυτός ο λαός, λέει, ο αγράμματος, ο ιδιοτελή, ο εγωπαθής, ο έτσι θα διαχειριστεί. Απορούν την ευγενή πραγματικότητα της πολιτικής. Αυτό είναι για τους ειδικού. Τα καταργούν. Καταργούν επομένω την εξαναγκαστική σχέση του πολιτικού με τον πολίτη με τη συλλογικότητα όταν ο άλλος έχει μάθει να πολιτεύεται και να δηλώνει τις ανάγκες του μέσα στη συλλογικότητα για να βρει λύσεις τι θα κάνει όταν του καταργούν τη συλλογικότητα αφού λειτουργεί όχι ως μάζα αλλά με όρους πολιτικής ατομικότητας θα πάει στον πολιτικό που πήρε την πολιτική αρμοδιότητα του Δήμου άρα η αποδόμηση της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής είναι αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Θα μπορούσε βεβαίως να μας πει κανείς ότι εντάξει, οι ενδιάμεσε δύναμης, η λεγόμενη στην Ελλάδα κατεφημισμών κοινωνία πολιτών, δηλαδή ομάδες συμφερόντων, η αστική τάξη, τι έγινε. Εάν δεχθούμε ότι όπως λέει η κρατική διανόηση στην Ελλάδα ότι δεν υπήρξε αστική τάξη στην Ελλάδα, θα πούμε ότι, όπως το διατείνονται, ωραία, ήμασταν κάτι σαν τη Λατινική Αμερική ή την Αφρική. Αν δεχθούμε όμως ότι η ελληνική αστική τάξη που υπήρχε στον μείζωνα ελληνισμό ήταν η μεγαλύτερη και η οικουμενική, όχι κρατοκεντρική αστική τάξη της εποχής, τότε συνάγεται ότι για κάποιο λόγο αυτή η αστική τάξη δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το ελληνικό κράτο. Κάποιο την εμπόδισε. Ποιο ήταν αυτό. Στο όνομα τη μεγάλη ιδέα την κατέστρεψαν γιατί δεν ήθελαν ποτέ την εθνική ολοκλήρωση. Γιατί ανέμπαιναν, ξέρουμε ότι ψηφίστηκαν και νόμοι εναντίον των ετεροχθώνων, δηλαδή των Ελλήνων, που θα έρχονταν εδώ. Αν ερχόντουσαν, τότε αυτοί οι πολιτικοί άρχοντες θα γίνονταν απλώ πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Τόσο έφτανε το διαμέτρημά του. Άρα λοιπόν έχουμε μια σύνθετη κατάσταση η οποία δεν οφείλεται στην κοινωνία και στις πληρονομιές της, στη δημοκρατική της βάση και στο πολιτικό της ανάπτυγμα, το αντίστοιχο, αλλά στο γεγονός ότι επευλήθησαν στενά θεσμικά παπούτσια. Έπαψε η κοινωνία αυτή να συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο που γνώριζε και συμπεριφέρθηκε ως υποζύγιο προσωποποιημένη σχέση που κατέλειε ακριβώς αυτή την συνάντηση, την αναγκαστική συνάντηση που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση, είχατε σηκώσει τη χέρια σας, κοινωνία δεν αντιπροσωπεύεται στους γασμούς της δημόσιας φαίρας. Μάλλον, σε μια άθλη τους ιδιώτες στην αρχή Αθήνα που κατηγορούσε και πένει ενώ Όχι. Όχι τους ιδιώτες στην αρχή Αθήνα... Για Αθήνα ήταν δημοκρατία. Ναι, ομι, Οι ιδιώτες, ομι, η κοινωνία είναι ιδιώτης ολόκληρη. Όλοι. Σημαίνει ότι ιδιωτεύει, αναπτύσσει τις προσωπικές της λειτουργίες, αλλά δεν είναι θεσμός της πολιτείας. Ναι. Τώρα, η αναγωγή σε θεσμό της πολιτείας του Σεδιάζημα Ρουσό. Καμία σχέση. Μία δημοκρατικού κόμματο ή πώ για τι μπορεί να και μέσα στα πολιτικά κόμματα Μα Σε όλου του θεσμού, κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι να καταργήσουμε τα κόμματα. Όχι να να δει... το, το ζήτημα είναι να εντάξουμε το πολιτικό προσωπικό που μορφοποιείται μέσα σε επιμέρου σχήματα, όπω είναι τα κόμματα, σε μια διαδικασία αντιπροσώπευσης... Να μην είναι αυτεξούσιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, αλλά να είναι εντοδοδόχο. Σκεφτείτε λίγο. Ο Περικλής δεν ήταν πρωθυπουργός, δεν κυβερνούσε. Ήταν ρήτορας, δηλαδή εισηγούνταν στον Δήμο ο οποίος ήταν αρμόδιος να αποφασίσει. Ο Δημοσθένης επίσης, όλοι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όταν κάποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα και αυτός δεν είναι η κοινωνία, θεσμημένη σε Δήμο, σημαίνει ότι δεν είναι δημοκρατία το σύστημα. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν είναι δημοκρατία. Να το ομολογήσουμε. Σήμερα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν είναι δημοκρατικό. Να το πούμε μοναρχικό πως πράγματι είναι. Να το πούμε ολιγαρχικό. Γιατί. Ξέρετε η ιδεολογία πόσο ρόλο παίζει. Θα αντρεπόμασταν να ομολογήσουμε ότι το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό και είναι ολιγαρχία. Για σκεφτείτε ο πρόεδρος του κράτους. Να λεγόταν πρόεδρος της ελληνικής ολιγαρχίας. Πώς θα ακουγόταν. <Δεν> υπάρχει Ορίστε ούτως ή άλλως θα έπρεπε να λέγεται πρόεδρος της ελληνικής πολιτείας, όπως το καθιέρωσε ο Καποδίστριας. Αλλά το έβαλαν δημοκρατία, κατά μεθερμίνευση του res publica, γιατί, για να δείξουν ότι όντως κάτι τους υποψίαζε. Ότι το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό, αλλά να το φωνάξουν ότι είναι. Ξέρετε, θυμάστε ότι και η δικτατορία η ελληνική δημοκρατία ονομαζόταν και το πολίτευμα της Βόρειας Κορέας τώρα και η Plas de που γινόταν η διαδήλωση προχθέ στη Γαλλία και το καθεστώ του Καντάφη, αλλά και οποιοδήποτε καθεστώ. Το μεθερμινεύουν ως δημοκρατία. Και εδώ στην Ελλάδα το ένα είναι δημοκρατικός σοσιαλισμός, δημοκρατική αριστερά, νέα δημοκρατία, γιατί του αρέσει, το θέλουν τόσο πολύ να το φωνάζουν Μα, κάποιου θέλουν να υπνώσουν. Είναι το βάλιουμ, Έτσι, στην ε, όλη συζήτηση. Για να μην να ανοίξει ο διάλογος για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφο και φίλο Γιώργο τον Γιώργο που έκανε πραγματικά μια πολύ εξαιρετική σήμερα. Να ευχαριστήσω όλου εσά. Ζητώ συγγνώμη ότι δεν θερμαίνεται η αίθουσα αυτή. Την επόμενη φορά θα φροντίσω το πρωί. Ε, να λειτουργήσει η θέρμαση, θα έρθω εδώ και θα ψάξω όλα τα αρχεία, τα κουμπιάτα, δεν ξέρω τι εγώ ίδιος, να, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να θερμένετε. Ε, επίσης, να πω και κάτι άλλο, την προηγούμενη φορά πριν από τις γιορτές που κάναμε μια συνάντηση και είχατε συμφωνήσει ότι το θέμα, η τεχνολογία στη γενετική, η γενετική δημοκρατία ήταν ξενοπικά θέματα και τεχνολογία. Δεν να διεπιστώσω σήμερα ότι η δημοκρατία παραμένει και η πολιτική και η διακυβέρνηση τη κοινωνία μα παραμένει ένα πολύ ζωτικό θέμα. Όταν έχουμε πραγματικά να το αυτό που θα λέγανε στι εκκλησίε απότε, να, να ορθοτομήσουμε τον λόγο τη πολιτική μα ζωή. Ε, αυτό το οποίο επιχείρησε και κάνει ο συνάδελφο σήμερα εδώ μαζί μα και τον ευχαριστώ άλλη μια φορά, όπω και όλου εσά με τι ερωτήσει, προσέξτε μα, αυτό είναι ερωτήσει μαχητικέ και επιθετικές. Γιατί όχι. Α, γι' αυτό είμαστε εδώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλά.